να βγαίνουμε απόψε, καλησπέρα από Κρήτη με είμαι η Ζοντανά Παπαμίτσου Ζωντανά βγαίνουμε, έπαιζε επανάληψη η προηγούμενη εκπομπή και ακούγατε άλλα ντάλλα. Είμαστε ζωντανά, είμαστε εδώ στον Αλμπέντο 14 Ακούτε την εκπομπή του καιρού το Διάβα Και απόψε θα περάσουμε πολύ πολύ ωραία, σας το υπόσχομαι Πέμπουμε από το σκοινιά. Όπω σα λέω σε κάθε εκπομπή γιατί πρέπει να διαφημίζω και τον τόπο μου, το καταπληκτικό μου το χωριό. Είμαστε 40 χιλιόμετρα περίπου νότια τη πόλη του Ιρακλίου και άλλα 15 χιλιόμετρα περίπου θέλουμε για να φτάσουμε στο Λιβικό Πέλαγο και περίπου 30 χιλιόμετρα ανατολικά μα είναι το δικταίο άνθρωπο εκεί που γεννήθηκε ο Θεό αυτόν που περιμένουμε να ρίξει του κεραυμού εκεί στη Βουλή. Αυτό. Πολλά, πάρα πολλά έγιναν τη βδομάδα που πέρασε. Μάθαμε να κουνάμε τις γραβάτες, να τις λύνουμε, να τις ξελύνουμε, να τις φοράμε, να τις βγάζουμε, να τις βάζουμε. Κατά την άποψή μου μια άφλια φιέστα αυτή της πρέσπες... Με τον κύριο Κοτζιά να γελάει σαχάνος. περίφανος και αισιόδοξος ότι θα λύσει και το αλβανικό. Δεν ξέρω αν θα το λύσει με το ίδιο τρόπο. Αν το κάνει έτσι... Ο κύριο Τσίπρας πήρε τη γραβάτα του κύριου Ζάεφ, την έβαλε μετά στη φιέστα του εδώ στο Ζάπιο Μέγαρο, ανακοίνωσε ε, την, το κατόρθωμα της κυβερνήσεως να αλαφρύνει το χρέος και σε συνέντευξη τύπου που έδωσε η κυρία Λαγκάρτ την επόμενη μέρα την ίδια, την επόμενη, δεν θυμάμαι, σε ερώτηση δημοσιογράφου πώς σχολιάζει την απόφαση του Eurogroup για ελαφρύνση του χρέου. Έβαλε, έβαλε τα γέλια, φαντάζομαι έχετε δει το βίντεο που κυκλοφορεί. Και γυρίζει έτσι ηρωνικά και λέει ποια λάφρυνση. Τι μου λέτε. Και ο Σουλτάνος μας εδώ να βγήκε και αυτός στις χθεσινές εκλογές. Νικητής και αυτός με τόση προπαγάνδα, με τόσο αγώνα, με τόσες φυλακίσεις, με τόσες διώξεις τα κατάφερε τελικά. Ανανέωσε τη θητεία του και αμέσως με την ανανέωση αυτή καταργεί τη θέση του Πρωθυπουργού έτσι ώστε να μπορεί αυτός να ορίζει και να ξεορίζει κυβερνήσεις, υπουργούς και τα σχετικά. Μάλιστα, λοιπόν, τελείωσε και το τραγούδι μας. Είμαστε εδώ να σχολιάσουμε σήμερα απόψε μάλλον ό,τι έχει συμβεί την προηγούμενη εβδομάδα. Και σε αυτό βέβαια όπως γνωρίζετε πολύ καλά θα με βοηθήσει και όπως σας έχω πει σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα με βοηθήσει η Νανάη Παλετσάκη, την ακούσατε, την... κάποιος σας εξέπληξε η Νανάη Παλετσάκη. Αυτή είναι όμως, είναι μια εξαίρετη δημοσιογράφος, ενήμερη, πάντα για όλα και πάνω απ' όλα ακομπλεξάριστη, πράγμα σπάνιο στο χώρο μα. Με την Ανά, λοιπόν, θα είμαστε εδώ, θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα και θα μας μιλήσει για αυτήν έτσι όπως αυτή ξέρει και γνωρίζει. Θα μιλήσουμε όμως και για ένα άλλο θέμα και εδώ θέλω να μου συμμετέχετε όσοι μπορείτε στο τσάτ, όσοι μπορείτε μέσω Facebook ή μέσα από τα άλλα κοινωνικά δίκτυα. Θα μιλήσουμε για τις σχέσεις ανδρών και γυναικών. Ένα θέμα που πονάει. Ένα θέμα που όλοι μας έχουμε άποψη, όλοι μας πρέπει να έχουμε άποψη και θέλω και τη γνώμη σας, θα πούμε πολλά με την Ανά και θέλω εσείς να σχολιάζετε. Ξέρετε, ήπια, όμορφα, κόσμια. Και επειδή σε κάθε εκπομπή εδώ ρίχνουμε και τις κοντιλιές μας, όπως ε, συνηθίζουμε στις περισσότερες τουλάχιστον εκπομπές... Ε, απόψε έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τον φίλο μου, τον Γιώργο το Γλυκοκόκαλο. Ένα ανερχόμενο αστέρι εδώ τη κριτική μουσικής, παίζει λίρα και κυκλοφόρησε την πρώτη του δισκογραφική δουλειά. Θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα, θα μας μιλήσει για αυτή. Εξαίρετο παιδί, ευγενικό παιδί, καλλιεργημένο παιδί, σπάνιο και αυτό στο χώρο αυτόν που κινείται, της, των λιράριδων, των μουσικών της Κρήτη. Και βέβαια για να σας ενημερώσω και για τα το, το, του Αλμπέντο, να ξέρετε ότι όλοι οι άνθρωποι του Αλμπέντο, ο Γιώργος Οκραποδίνης, ε, ο Χρήστος Οσνόου, όλοι η παραγωγή δουλεύουμε ασταμάτητα. Θα δουλέψουμε ασταμάτητα αυτό το καλοκαίρι γιατί πρέπει από Σεπτέμβρη να γίνει χαμός. Ερχόνται πολλές εκπλήξεις και πραγματικά θα έρθει ο Αλμπέντο με ένα ανανεωμένο, καταπληκτικό πρόγραμμα, ένα εναλλακτικό πρόγραμμα. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό όλοι, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Έρχονται νέες συνεργασίε, γίνονται συζητήσεις, γίνονται κουβέντες. Ε, πιστεύω ότι από Σεπτέμβριο ο Αλμπέντο 14 θα κατακτήσει την πρώτη θέση, όχι μία από τις πρώτες θέσεις, θα κατακτήσει την πρώτη θέση. Θα κατακτήσει την κορυφή και θα είναι ο νούμερο ένα ε, ίντερνετικός ραδιοφωνικός σταθμός. Είμαι σχεδόν σίγουρη γι' αυτό. <σοκλή> Είχαμε και άλλες συγκλονιστικές ειδήσεις και πρέπει, για να είμαι και εγώ μία σωστή Δημοσιογράφος, να σας ενημερώσω για αυτέ έχω κρατήσει και σημειώσει. σοβαρές ειδήσεις δηλαδή ο Γιώργος Χρανιώτης γνωστός ηθοποιός και είχε παίξει και στο Survivor λίγο καιρό στο προηγούμενο νομίζω, Survivor είχε παίξει, παντρεύτηκε είναι μια συγκνονιστική είδηση παντρεύτηκε νομίζω και μια κοπελιά 20 χρόνια νεότερη του, 25 μια άλλη καταπληκτική είδηση είναι ότι η Άννα Δρούζα και η Τζίνα Λιμόνου μετά το διαζύγιο της με τον γυρίζει στην τηλεόραση και αυτή μια καταπληκτική και σπουδαία είδηση επίσης η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου για όσους έχετε άγχος κάνει τις διακοπές της και είναι και μακράς διάρκεια διακοπές από ό,τι διάβασα και διάβασα επίσης και ότι η έλικοκίνου Κοκκίνου έκλεισε τα 48 της χρόνια Αυτά για να είμαστε πάντα πολίτες ενημερωμένοι ε. Μα, ξέρω, σας εντυπωσίασα με αυτές τις γνώσεις που έχω. I can't see you. Λοιπόν, για να αφήσουμε τα αστιακά, πάμε να πάρουμε μία μουσική όμορφη ανάσα. Σήμερα σας είπα, δεν σας είπα, η... η εκπομπή θα φιλοξενήσει πολλά τραγούδια από διαφορετικά είδη. Όλα αυτά τα τραγούδια που θα ακούσουμε είναι αγαπημένα μου τραγούδια και είναι από διάφορους χώρου. Μην αρχίσετε να μου γκρινιάζετε από το τσάτ. Θέλουμε αυτό, δεν μας αρέσει αυτό, παίζει ρέμο, δεν παίζει ρουβά, παίξε, δεν ξέρω τι πέ, αυτό, δεν θέλω τέτοιες κουβέντες. Θέλω με αγάπη να ακούτε ε, τα τραγούδια που διαλέγω, που αγαπώ και που θα μας κάνουν να περάσουμε όμορφα. Πρέπει και λίγο να ξεχαστούμε. Όπως αυτό το τραγούδι που έρχεται τώρα και που αγαπώ πάρα πολύ, ένα χαρούμενο ξεσηκωτικό τραγουδάκι, Στέλιος Ρόκος, «Τα καλοκαίρια». Για μένα μόνο Θέλω να κάνω κάτι Για πρώτη φορά Για μένα μόνο Για τη δική μου Τη δρέλα Και άλλη καμιά Μόνο για μένα Θέλω να ζήσω Να σβήσω Το χθε και να βγω Μόνο για μένα και αν σε ρωτήσουν Μπες τους την άκρη θα βρω τα καλοκαιριά, εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από ό,τι φιάνσω. Μα αεροπλάνα με πλια Μα μαξιά και θένα θα σαλπάρω, μισοαλτάρω, κι α με λένε ρε παιδό. Τα καλοκαιριά, εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φύγω από ό,τι φιάνσω. Μα αεροπλάνα με πλια τα τρένα, θα σαλπάρω, μη σαντάρω. Πια να μόνο. Για μένα μόνο. Φτιάχνω ταξίδια και κάρτε και πάω παντού για μένα μόνο. Ας ερωτήσουν μπε πώς είναι αλλού τα καλοκαίρια. Εμένα με πιάνει τρέλα. Κι ολοφελώ να φεύγω από τη γκιανζόμα αεροπλάνα. Με πλοία πάω μαξιά και τρένα. Θα σα μη μισοαλτάρω. Κασμε λένε ρε, τελώ τα καλοκαίρια. Με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από ό,τι κι αν ζω με αεροπλάνα Με πλοία μα μαξιά και τρένα θα σαλπάρω, μη σαντάρω κι α με λένε τρελό τα καλοκαίριά. Εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από ό,τι κι αν ζω με αεροπλάνα. Με πλοία μα μαξιά και τρένα θα Βλέπω οι ειδήσει που σας μετέφερα Σας ενθουσιάσανε. Λοιπόν ε, Παιδιά πρέπει να ενημερωνόμαστε Για όλα Για όλες τις ειδήσεις ε? Και πρέπει να είμαστε ενήμεροι πολίτε. Λοιπόν επειδή όλα τα site ε, Παίζουν Αυτού του είδους Τις ειδήσει, Πρέπει και εγώ έχω χρέος να σας ενημερώνω Στο <Τι> Αστείω με μια πλάκα, έκανα, δεν θα το ξανακάνω ποτέ. See you okay. Ελπίζω να έχετε μάθει όλοι να βαίνετε τη γραβάτα σα, ε. Μην καλήσει Ούτε αλμπέντο 14. Είμαστε εδώ ζωντανά με την εκπομπή του καιρού το διάβα. Είμαι η Νάντι Παπαμίτσου. Και ναι, συμφωνώ μαζί σα, ο Αλέξη Τσίπρα είχε δέσει χαλαρά τη γραβάτα του. Έπρεπε να την έχει σφίξει λίγο περισσότερο. Λίγο. Δηλαδή, τον έβλεπα στην τηλεόραση και έλεγα: Λίγο ακόμα σφίξτε. Λίγο, λίγο, λίγο, βρε Αλέξη, ακόμα. Έλα. In my heart, in my soul, when you're right here beside me, I don't ever want this day to end. Mm. We can watch the so wave have a coke and you sit here beside me. Take a little long, my heart again. M'anto ño es que sí, απόψε μπορεί. Απλά να συμβεί, έλα και. Κλείσε τα μάτια για λίγο και θυμίζω το πρώτο, ο φίλο. Πρώτη αγκαλιά κλείσε τα μάτια. Δεν θα το μετανιώσει. και έτσι απλά θα νιώσει. Την βλέπει καρδιά. Και τίποτα δεν μα σταματά. Στιγμή, στο σύμπαν, κάπου να βουτήξει και ακόμα πιο πέρα. Να βγει από την αρχή. Mm -hmm. mm -hmm. Χωρί λογική, να μιλά με τα αστέρια να κάνει παρέα. Για yeah. να κρυφτεί κάποιο εκεί. Και... Αδερφή, θεοπίστη σε παρακαλώ. με φύγει, μην πα τη μοίκο. Μην εδώ μαζί μα Ακροατές θέλουμε, παρεάκι όμορφο να έχουμε και να περνάμε καλά. Βλέπω το, το, το φιλί σου, την πρώτη αγκαλιά Κλείσε τα μάτια, δεν θα το μετανιώσεις Κι έτσι απλά θα νιώσεις, την βλέπει καρδιά Κι αν είναι το ταξίδι, στη διαδρομή Δίπλα σου θα με κι αν συμβεί Ψηλά λοιπόν τα χέρια, να κλέψουμε τα αστέρια Και όλα τα καλοκαίρια, για πάντα, για πάντα Κλείσαι μαζί Κλείσε τα μάτια, δεν θα το έτανιω σε συμπλέκει καρδιά, και αντίποινα δεν μας αματά. Είναι μαζί μας γιατί σε λίγο θα έχουμε κοντά μας και την Ανά Παλετσάκη Να πούμε τα νέα της εβδομάδας Είχαμε πλούσια επικαιρότητα και με την Ανά θα τα σχολιάσουμε όλα Και με το δικό της έτσι καυστικό και όμορφο τρόπο Θα μας μιλήσει για το πώς αντιλαμβάνεται εκείνη το τι συμβαίνει γύρω μας δεν ακούω πια ούτε λέξη, ό,τι ποτι θέλω εγώ Η καρδιά μου λοιπόν θα διαλέξει ποιο είναι το σωστό Συνεχώς καλά περνάω, μες τα μάτια σου όσο κοιτάω Βλέπω κάτι που μου θυμίζει, κάτι που μισώ Συνεχώς καλά περνάω και στα χάλια μου σε ζητάω Μ' αποφάσισα απόψε να ελευθερωθώ Γιατί αυτό το καλοκαίρι επιτέλους θα μου φέρει όσα δεν μπορείς να δώσει εσύ Αυτό το καλοκαίρι είναι σίγουρο ότι ξέρει πως η αγάπη σου δεν είναι αρκετή Αυτό το καλοκαίρι ταχύδι καταφέρει να με πάει μακριά σου να βρω Ένα ανέρωτα αλήθυπο μοσχοβολάζει Για την ώρα, αραχτό την αιώρα. Οι επιθυμίε μου είναι ελάχιστε, οπότε τα έχω όλα. Την πίτσα μου καλύπτει με ντροσιά, η σερβι τώρα. Και όσο για τα υπόλοιπα, το κάθεται στην ώρα του. Βρισκόμαι εκεί στον πάγο, μακριά το πλάνο. Κίλιον ζε στη θάλασσα, αξιπόλητο στην άμμο. Αφού είμαι άνθρωπο, στη γη μου απολαμπάνω. Χέλα, ρε μακρού, δεν έχω σίμα και σε χάνω. Αν μου πει αγαπό, θα είναι ψέμα. Από κεινα που ξέρει να λε. Από εκείνα που είπε εμένα, σήμερα και χθες. Ένα Oscar, λοιπόν, μου θυμίζει και ο ρόλο που είχες εδώ Καλή νύχτα, λοιπόν, σου αξίζει άλλος κι όχι εγώ Συνεχώς καλά περνάω, μες στα μάτια σου όσο κοιτάω Βλέπω κάτι που μου θυμίζει, κάτι που μισώ Συνεχώς καλά περνάω και στα χάλια μου σε ζητάω Αποφάσισα απόψε να αλευθέρωθω Γιατί αυτό το καλοκαίρι Επιτέλους θα μου φέρει όσα δεν μπορούς να δώσει έτσι Αυτό το καλοκαίρι Είναι σίγουρο ότι ξέρει πως η αγάπη σου δεν είναι αρκετή Αυτό το καλοκαίρι τα ταχύδι Καταφέρει να με πάει μακριά σου να βρω Ένα ανέρωτα ναι, Αλλή τι που μου Και έχει σπίτι μέσα στον ουρανό Στον ουρανό Το καλοκαίρι αυτό στον ουρανό Έχω σακού καμπάνα. Είμαι ιντό και ξερευνό. Αν το βασκόντε γκάμα. Μπήκα σε ένα παιχνίδι, φίλε μου άλλο πράγμα. Δεν τράβηξα παλέ, όμω έφυγα με ντάμα. <Κι> θα μείνω εδώ από ό,τι βλέπω για καιρό. Αφού καιρό δεν είχα για να παίξω το ξηστό. Υπάνω <Κι> εδώ ότι βλέπω μια άνθρωποι στη τύχη. Και να βάλω τέλο στο παραμύθι. <Κι> Γιατί αυτό το καλοκαίρι επιτέλου θα μου φέρει όσα δεν μπορεί να δώσει εσύ. Αυτό το καλοκαίρι είναι σίγουρο ότι ξέρει πω η αγάπη σου δεν την αρκέτει. Αυτό το καλοκαίρι τα έχει ήδη καταφέρει να με πάει μακριά σου να βρω. Ένα ανέρωτα, άλλη τι που μου σχοβολάται κύλα και έχει σπίτι μέσα στον ουράνο Στον ουράνο Σας είπα για την επόμενη εβδομάδα, δεν σας είπα Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα έχουμε καλεσμένο έκπληξη Θα προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, ποικίλες αντιδράσεις ε, Πιστεύω και θετικές και αρνητικές όμως εγκυόμαι ότι η συζήτηση που θα έχουμε θα είναι καταπληκτική, γιατί είναι πολύ μεγαλός γνώστης του θέματος που θα συζητήσουμε. Και το θέμα που θα συζητήσουμε είναι η συμφωνία ε, των Πρεσπών, ε, είναι ένας καταπληκτικός ιστορικός γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα και θα μας μιλήσει για το αντίκτυπο που θα έχει στα ελληνικά πράγματα η συμφωνία αυτή που επετέφθη. δεν θα σας αποκαλύψω το όνομά του θα σας αφήσω λίγο σε αγωνία είστε στον Αλμπέντο 14 πάμε να επικοινωνήσω λίγο με την Ανά για να βγούμε αέρα σε λίγα λεπτά μόλις τελειώσει το πανέμορφο τραγούδι της Δέσποινα Βανδή Σώπα. Εδώ που έφτασε, το εαυτό σου ρότα. Αν έχει νόημα, για κοινό μιλά. Και τελικά, η συμπασία τώρα έχει. Αντίο άνθρωπο, βγάζει την τραβή. Όταν ο ένα από δεν αντέχει, φτιάχνει τον Και θα γυρεύει μια απάντηση να βρει Και τελικά τη σημασία τώρα έχει Που μοιραστήχαν όσο εδώ με διαδρομή Κλείνω τη μέρα, ακόμα υπάρχουν Μα δεν πάω παραπέρα η αξία είχε μια σου καλή μέρα. Πώ συνηθίζεται στα λίδια ή μοναξιά. Και τελικά η σημασία τώρα έχει. Αντίο άνθρωποι, αγαπήθηκαν πολύ. Όταν Τελικά, έτσι... Για να απαντήσω στον φίλο μου τον Baluster, για το Jason Αντιγόνη, ε, θεωρώ ότι, όχι θεωρώ, ε, π, δεν θα ήθελα από αυτόν τον ανθρώπο, από αυτή την ύπαρξη, να πάρω ποτέ μια συνέντευξη. Ε, ότι έχει πει, το έχει πει σε άλλους συναδέλφου και καλά έχει κάνει, έχει τις απόψεις του, έχει τη, το, τη, την του. Βλέπει τα πράγματα όπως θέλει να τα βλέπει και καλά κάνει. Θεωρώ όμως ότι σε μένα προσωπικά δεν έχει να πει τίποτα. Γιατί το συγκεκριμένο άνθρωπο τον θεωρώ πολύ εγωιστή και τον θεωρώ έναν άνθρωπο που το μόνο που θέλει να πετύχει είναι να δείχνει τη μούρη του και να κάνει εντύπωση ο ίδιος, να γίνει το ίδιος γνωστό. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που παλεύουν πιο όμορφα και πιο σεμνά για τα δικαιώματα ε, αυτόν τον υπάρεξε Δεν ξέρω αν ο φίλος μου στο τσάτι Ήθελε να κάνει χιούμορ με αυτό που είπε Πάντως όχι Τον Τζέισον Αντιγόνη Εγώ δεν πρόκειται να τον φιλοξενήσω στην εκπομπή μου Πολύ όμορφα. Λοιπόν, είναι στη γραμμή μας ήδη η Νανάη Παλετσάκη. Δεν χρειάζεται να σας πω πολλά. Την έχουμε ξανά γιατί σας άρεσε πολύ την προηγούμενη Δευτέρα. Νανά μου, καλησπέρα από Κρήτη. Καλησπέρα, αγάπη μου. Καλησπέρα σε όλου. Ε, έχασα κάποια στιγμή το σχόλιο σου, γιατί έκανε μια διακοπή η γραμμή μου. Δεν ξέρω ποιον δεν θα ήθελε, από ποιον δεν θα ήθελε να ε, πει. Το ε, Τζέσον mm -hmm. Αντιγόνη. Γιατί μου γράψαν ένα σχόλιο, αν θα έχω καλεσμένο την επόμενη Δευτέρα, τον Τζέσον Αντιγόνη. Και του είπα ότι ο συγκεκριμένο άνθρωπο για μένα δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, είναι από του ανθρώπου που βγαίνουν, μιλάνε, υπάρχουν συνάδελφοι δημοσιογράφοι που, τους, που του έχουν κάνει συνέντευξη. Έχει βγει, έχει εκθέσει τι απόψει του, αλλά προσωπικά εγώ ε, δεν έχω να πω κάτι με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μου κινεί την περιέργεια. Δεν θεωρώ ότι όταν παίρνει μια συνέντευξη με έναν άνθρωπο είναι γιατί αυτός ο άνθρωπος εγωιτεύει, γιατί θέλεις να μάθεις πράγματα από αυτόν, γιατί θεωρείς ότι θα σου πει κάτι χρήσιμο, κάτι σημαντικό. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορεί να, έχει πει, να θέλει να πει χρήσιμα πράγματα μεν, αλλά ο τρόπος που τα λέει ο τρόπος που διαχειρίζεται την εικόνα του και αυτό που θέλει να προωθήσει προσωπικά εμένα δεν μου κάνει δεν, δεν με εγωιτεύει αυτό εννοώ. Θέλω να σου πω ότι δέχομαι το, την επιχειρηματολογία σου γιατί κι εγώ σου να κάνω συνεδρίες. Το έχω κάνει πάρα πολλές συζητεύσεις με πρόσωπα. Ε, ήθελα να πηγαίνω σε ανθρώπου, οι οποίοι με ενέπνεαν. Είτε ε, τα έργα και οι μέρες τους δηλαδή μπορούσαν να με εμπνεύσουν. Ε, αυτό φυσικά είναι καθαρά υποκειμενικό, αλλά ε, τι να κάνουμε... Τίποτα δεν είναι απολύτω αντικειμενικό σε αυτή τη ζωή. <laughs> είναι πολύ υποκειμενικό το τι είναι αντικειμενικό και τι όχι. Mm -hmm. Λοιπόν, θέλω να μου πει να ξεκινήσουμε λίγο από το βιβλίο σου. Παρουσιάζει την Παρασκευή το βιβλίο σου. Μίλησέ μου λίγο γι' αυτό, γιατί την προηγούμενη φορά είπαμε τόσα πολλά και το περάσαμε έτσι στα γρήγορα. Μίλησέ μου λίγο για το βιβλίο σου. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις την ευκαιρία να μιλήσω για το βιβλίο. Το βιβλίο αυτό έχει τίτλο και τώρα. Τι κάνουμε. Δηλαδή ε, παρατηρούσα όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία 8 χρόνια της ε, της κρίσης και προσπάθησα να καταγράψω ως δημοσιογράφος, ως γυναίκα και ως άνθρωπος όλα αυτά τα οποία έχουμε κληθεί να διαχειριστούμε και που έχουν σχέση με αυτούς τους οποίους εγώ στο βιβλίο αποκαλώ πολύτιμους άλλου που είναι τα παιδιά μας, ο σύντροφο. Οι άνθρωποι στη δουλειά μας, οι συνεργάτες μας, η μάνα μας. Ε, όλες αυτές οι σχέσεις ε, μπλοκαρίστηκαν τα τελευταία 8 χρόνια. Αν θέλεις, τα παιδιά ε, ξαναγύρισαν στους γονείς τους, τα παιδιά εντός εισαγωγικών ανεξαρτήτου ηλικίας, οι γονείς ξανάρχισαν να χαρτηλικόνουν τα παιδιά τα οποία μπορεί να είναι και 40 χρονών. Ε, οι σχέσεις ανατράπηκαν. Μέσα λοιπόν σε αυτή την εποχή της ε, οργής και του θυμού εγώ προσπαθώ να δώσω έναν πρακτικό οδηγό επιβίωσης για το πώς να διαχειριστούμε τον εαυτό μας σε σχέση με μας και τους υπόλοιπους που βρίσκονται γύρω μας. Είναι ένα φύλο πορείας προσαυτιλωμένους. Δηλαδή, Βγαίνει, κυκλοφορεί και είσαι στο έλεος τη καθημερινότητα. Δεν ξέρει τι θα σου προκύψει. Έτσι λοιπόν και εγώ ξεκίνησα να γράφω. Είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι πολύ μεγάλο. Ήθελα να είναι ένα σφινάκι ε, αυτογνωσίας, το οποίο μπορεί να δώσει την αφορμή για αυτογνωσία στον καθέναν. Και επειδή οι άνθρωποι δεν διαβάζουμε, δεν ήθελα να είναι κάτι πολύ αναλυτικό. Ήθελα να είναι πάρα πολύ πρακτικό και να διαβάζεται εύκολα. Αυτό είναι το βιβλίο μου. Μάλιστα. Ε, το βιβλίο αυτό το έχεις γράψει και οι συμβουλέ που δίνεις μέσα από αυτό είναι, ε, ξεκινούν από τα δικά σου τα βιώματα ή είναι συμβουλές που έχεις δανειστεί από ειδικού, ψυχολόγου, συμβούλους σχέσεων, life coaches κτλ. Είναι είναι όλα μαζί, είναι αποτέλεσμα, είναι αποτέλεσμα της παρατήρησης για ότι ο δημοσιογράφος θεωρώ ότι πρέπει να είναι μάρτυρας, πρέπει να καταγράφει τα γεγονότα τα οποία εντοπίζει. Ε, φυσικά υπάρχει και ένα ε, αν και οι σπουδές μου ήταν πολύ σχετικές γιατί Σπούδασα ένα μεταπτυχιακό στη σημειολογία, δηλαδή τι σημαίνει τι, όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γλώσσα, με τον λόγο και επικοινωνούν με άλλους τρόπους. Έτσι λοιπόν μπόρεσα και πήρα όλη αυτή τη γνώση την οποία έχω αποκομίσει από το φιλικό μου περιβάλλον, από τα δικά μου βιώματα, από τα βιώματα των φίλων μου, από τις διαταραχές που έχουν προκύψει σε όλους μας, από το πόσο άλλαξαν οι σχέσεις, από το τι θυμό έχω παρατηρήσει ότι εκφράζει ο ένας για τον άλλον ε, αυτό το αν θέλει ο κανιπαλισμός ε, των ανθρώπων που έχει δημιουργηθεί και που αν θέλεις, ένα κομμάτι του ε, το βλέπουμε και στα social media. Βλέπουμε με πόση ευκολία άνθρωποι που γράφουν ανώνυμα... Κατακεραμνών και κατακρεουργούν άλλου. Ε, όλο αυτό το, ε, το είδα, το παρατήρησα και έγραψα αυτά τα οποία εγώ ένιωθα ε, έτσι όπως εγώ γράφω, με τον αντίστοιχο τρόπο μου. Μάλιστα. Είναι χρονογραφηματικό το βιβλίο. Δεν είναι βαρύ, δεν είμαι ε, ειδικό. Είμαι μια δημοσιογράφος <laughs> η οποία ζει την κρίση. Mm -hmm. Πότε και το, το παρουσιάζει. Ωραία. Πότε το παρουσιάζει, Μανά, την Παρασκευή, πού? Το βιβλίο θα παρουσιαστεί στο πολυχώρο Έτειον, για όσου είναι στην Αθήνα, στι 7.30 το βράδυ. Είναι ένα πολύ όμορφο χώρο. Είναι στο, στη στάση Μετροακρόπολη, στην Οδοντζηρέων. Και κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Διά. Ωραία. Ε, συνάδελφοι, ποιοι θα το παρουσιάσουν, Ποιοι είναι και οι θα καλεσμένοι. Το παρουσιάσει θα παρουσιάσει η Ζήμια Κουτσελίνη. Ε, η οποία με ξέρει πάρα πολλά χρόνια έχουμε συνεργαστεί μαζί έχουμε ε, μοιραστεί πάρα πολλά πράγματα μαζί και ο σύμβουλος σχέσεων που επίση είναι φίλο μου και ε, πάρα πολλά χρόνια τον γνωρίζω Δημήτρη Σοδανιάς έχει γράψει τον πρόλογο ο Στέλης ο Κυπουρόπουλος ε, δυστυχώς δεν μπορεί να έρθει γιατί είναι στην καβάλα ο Στέλης ο για όσου δεν τον ξέρουν είναι ψυχίατρο οξολόγος και ε, αν και τετραπληγικός, ο Στέλιος κατόρθωσε να ε, κάνει αυτό το οποίο δεν μοιάζει εφικτό, ε, να τελειώσει σπουδές-σπουδές, να είναι αυτή τη στιγμή ένας α, γιατρός, α, πολύ ε, καταπληκτικός γιατρός, να είναι ψυχίατρος του σεξολόγου και, και ε, να μου έχει κάνει την τιμή να με έχει φίλη τα τελευταία 15 χρόνια. Mm. Άρα λοιπόν mm. και, με, και με τον προλογό του με έχει κινήσει πάρα πολύ αλλά ήταν και ο καθήλυν αρμόδιος να α, γράψει για αυτό το βιβλίο. Mm. Mm. Mm. Ωραία, mm. λοιπόν τελειώνει αυτό το κομμάτι λοιπόν του βιβλίου. Εύχομαι να είναι καλοτάξιδο, να βοηθήσει κόσμο γιατί θεωρώ ότι ο, ο βασικός ο σκοπός είναι αυτός εντάξει, να βοηθήσει τον κόσμο να αντιμετωπίσει όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω του, κυρίως στον τομέα των σχέσεων, των ανθρωπίνων σχέσεων, είτε αυτέ οι σχέσει είναι ερωτικέ, είτε φιλικέ, είτε επαγγελματικέ, ή ε, απλά. Είναι, εννοείται. Mm. Γιατί ξέρει, το προηγούμενο βιβλίο μου που είχε κυκλοφορήσει από τι εκτό Λιβάνι και είχε τίτλο Εγώ και ψυχίατρο, είχα πάρει τόσα μηνύματα που μου ζητούσαν να υπάρξει μια συνέχεια εκείνη τη ιστορία, που κατάλαβα ότι ο κόσμο θέλει πάρα πολύ να επικοινωνήσει και ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή, εγωισμού, ατομικισμού και απόλυτη μοναξιάς. Και ε, γι' αυτό όλα αυτά, τα, όλες τις αφορμές που μου έδινε ο κόσμος γράφοντάς μου ε, είτε με email είτε στο inbox απίστευτες ιστορίες ζωής, προσπάθησα εγώ να τις αποκωδικοποιήσω και να φτιάξω το πρώτο φύλλο πορείας που λέγεται και τώρα τι κάνουμε. να, να ο κόσμος θέλει να επικοινωνεί ή... Βλέπεις γύρω σου αυτό που βλέπω κι εγώ, δηλαδή μια πλήρη απομόνωση πάνω από τα κινητά μας, ε, ε, παίζοντας όλη μέρα με τα, ε, με, με τα δίκτυα με τα κοινωνικά δίκτυα με τα μέσα δικτύωσης ε, βγάζοντας selfie βγάζοντας τη φόρα, την οικογενειακή μας ας πούμε, κατάσταση είτε αυτή είναι καλή, είτε είναι κακή και τις περισσότερες ώρες είναι κακή αλλά εμείς την προωθούμε ως καλή αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι Κοίταξε, Εξαρτάται ε, γιατί Όλος ο κόσμος, α, δεν, δεν μ' αρέσουν οι υπάρχει μια κατηγορία κοινού ε, που ε, είναι παλαιά δηλαδή που θέλουμε ακόμα να βρισκόμαστε και να πίνουμε ένα ποτό μαζί, να μιλάμε μαζί, να κιζόμαστε, να βλεπόμαστε α, και... Ε, Τέλο πάντων να μην χρησιμοποιούμε μόνο την οθόνη του υπολογιστή για να επικοινωνούμε. Υπάρχει βέβαια και μια πολύ μεγάλη κατηγορία κόσμου που ζει μια εικονική πραγματικότητα μέσα από τις αναρτήσεις που κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν για να βλέπουν τις αναρτήσει τους. Έχουν μια ζωή... Ε, διαφορετική και μια εικονική ζωή που υπάρχει μόνο ε, στα, ε, στο facebook και στο instagram ε, και βέβαια διάβαζα και ένα σχόλιο ενός διαδικτυακού φίλου ότι ε, με, το τόσο, με το τόσο ρετούς που δίνουν πλέον τα έξυπνα κινητά ε, δεν μπορείς να καταλάβεις ποιος είναι ο άνθρωπος που είναι γνωστός σου και τον βλέπεις να φωτογραφίζεται πρέπει να συστηθείς ξανά ε, όλο αυτό ξέρεις, έχει φτάσει ε, να είναι λίγο παράδοξο και είναι παράδοξο γιατί όλα γύρω μα είναι παράδοξα, δηλαδή δεν εξυγούνται με τη λογική, είναι λίγο σφρεάλο το τοπίο. Και η σχέση των ανθρώπων, της, έτσι, και οι σχέσει mm. μεταξύ αντρών και γυναικών, πάρα πολύ έχουν ε, αλλάξει. Ω προ ποια, ποια, ποια κατεύθυνση έχουν αλλάξει, Πώ το αντιλαμβάνεσαι, Πώ την αντιλαμβάνεσαι αυτή την αλλαγή, Να Καταρχάς οι άντρες είναι πάρα πολύ φοβισμένοι και μιλάω για άντρες οι οποίοι είναι άντρες 25, 28, 30, 40, 45 ενώ οι μεγαλύτεροι που έχουν περάσει έχουν άλλες προσλαμβάνουσες οι άντρες που είναι δηλαδή από 55-65 έχουν και μία άλλη προσέγγιση ζωής Πιο πραγματική, οι ηλικίε που είναι οι παραγωγικές ηλικίες έχουν χτυπηθεί πάρα πολύ άσχημα. Οι γυναίκες έχουν γίνει, έχουμε γίνει αρκετά επιθετικές. Έχουμε δημιουργήσει εδώ και χρόνια έναν πάρα πολύ ωραίο τάφο στο όνομα της χειραφέτησης και της ανεξαρτησίας και βάλαμε την τάφο από πάνω και έτσι χάσαμε εντελώς του ρόλους μας. Μπερδευτήκαμε πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολύ δυστυχισμένοι άντρες και επίσης πολύ δυστυχισμένοι γυναίκες. Mm -hmm. το, το, το, το γεγονός της οριοθέτησης είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Δηλαδή το πώς πρέπει να βάζουμε όρια όχι μόνο στον εαυτό μας αλλά και στους φίλους μας και στα παιδιά μας και στον άντρα μας και ε, ε, στους συναδέλφους μας. Ε, πώς θεωρείς ότι Μπορούμε να κατακτήσουμε αυτό το ταλέντο. Είναι ταλέντο ή μα το μαθαίνει κάποιο. Το πώ να βάζουμε όρια. Το να βάζει όρια είναι και ένα κεφάλαιο στο βιβλίο μου. Το πώ βάζουμε όρια. Όλοι οι πόλεμοι έχουν γίνει για το χώρο. Ό,τι συμβαίνει μεταξύ κρατών συμβαίνει και μεταξύ ανθρώπων. Όλοι δοκιμάζουν να παραβιάσουν το ζωτικό σου χώρο. Είτε μέσω μια λογική τακτική. Είτε μέσω ενό Το θέμα είναι ε, πόσο εύκολα εσύ υποχωρείς Και πόσο προειδοποιείς πριν δεχτείς την εισβολή Δηλαδή θέλω να πω ότι πάρα πολλές σχέσεις Είτε αυτές οι σχέσεις είναι με τη μάνα μας Είτε είναι με τον ερωτικό μας σύντροφο Είτε είναι με το παιδί μας ε, Πολλές φορές ε, ε, έχουν δύο πρόσωπα ε, Και τα δύο πρόσωπα μάλλον έχουν δύο ρόλους Μπορεί ο ίδιος άνθρωπος να εναλλάσσει το ρόλο του τρομοκράτη και το ρόλο του θύματος. Δηλαδή προσπαθεί να εισβάλλει στη ζωή σου με έναν α, τρομοκρατικό τρόπο και όταν δεν υποκύπτει σε αυτό ή αντιδράσει σε αυτό τότε αρχίζει και θυματοποιείται για να δημιουργήσει ίκτο. Είναι ένα παιχνίδι εξουσίας το οποίο συμβαίνει α, συνέχεια στι σχέσει και νομίζω ότι πρέπει να έχει τα αντανακλαστικά ότι να, να καταλάβεις το χειρισμό πάντως για να γυρίσω από εκεί που ξεκινήσαμε θεωρώ ότι ε, το πιο δύσκολο θέμα που μπορεί να αποκωδικοποιήσει κάποιος είναι οι σχέσεις μεταξύ αντρών και γυναικών και αν θέλεις γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές παρεξηγήσεις και πιστεύω έχουν μερικές, μ, μερικές αρχές που είναι λίγο απόλυτες και λίγο ερετικές. Αλλά νομίζω ότι αν δεν πάσουμε ε, σε ένα α, σημείο να παραδεχτούν περισσμένα πράγματα, του τι είναι άντρας, του τι είναι γυναίκα, ε, μπερδευόμαστε και χάνουμε τις καλύτερες σπιγμάτες της ζωής μα. <χω> Μάλιστα. Μπορώ να σου πω και παραδείγματα. Για πες, πες μου ένα. Παραδείγματος χάρη, εγώ έχω μία θέση, μία στάση, μία άποψη την οποία από τότε, <coughs> από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, mm -hmm. την υποστηρίζω. Ε, το θέμα της μονογαμίας είναι μύθος. Εκτός από εξαιρέσεις, που επιβεβαιώνει το κανόνα. Δηλαδή αυτό το για πάντα μαζί υπάρχει μόνο <coughs> στα παραμύθια. Ε, για μένα δεν υπάρχει πιθανότητα και ήμουν και πάρα πολύ συνειδητοποιημένη και με του συντρόφους μου ένας άντρας να μην είναι κυνηγός ε, είναι σαν να του καταστρέφεις ε, το γονίδιο ε, το αρχαίτηπο ρόλο του ο άντρας είναι γεννημένος για κυνηγός άρα λοιπόν ε, μπορεί να εξαποστάσει για ένα διάστημα αλλά θα πίσω κυνήγι. Ε, εάν μια γυναίκα δεν έχει την οριμότητα να διαχειριστεί. Αυτή την πραγματική κατάσταση... δεν θα μπορέσει να επιβιώσει... Α, και να μακροιμορεύσει η σχέση. Εγώ πω την αλήθεια... Α, θα ήθελα ο άντρας που θα είναι μαζί μου... να είναι μαζί μου γιατί νιώθει περισσότερο πιο ελεύθερο στη σχέση... από το να είναι μόνος του. Από τη στιγμή που η σχέση έχει διοκτησιακά χαρακτηριστικά καταστρέφει τη σχέση και τη σχέση την καταστρέφει η σύμβαση άρα λοιπόν θεωρώ ότι έχω αποδεχτεί ότι μονογαμία δεν υπάρχει στους άντρες ε, στην προσωπική μου ζωή δεν θα με καθόλου να φλερτάρει ο άνθρωπος ο οποίος θα ήταν μαζί μου ε, το θεωρώ πάρα πολύ φυσιολογικό αν δεν φλερτάρεις πεθαίνει. Απλώ δεν θα ήθελα να με εξεπτελήσει αυτό θα μου έκοβε τα πόδια και θα με έκανε να φύγω. <Συγχυ> ε, από εκεί και πέρα, ε, λυπάμαι αν ε, χαλάω τον. Ε, μπορεί και εσύ να είσαι τέλειος <Συγχυ> της <απόψης> μου. Δεν <Συγχυ> ότι οι απόψεις μου είναι <Συγχυ> από το <Συγχυ> δεκτές, από την πλειοψηφία. Ε, η γυναίκα λειτουργεί περισσότερο εγκεφαλικά και οι γυναίκε είμαστε πιο σκληρές. Η γυναίκα μπορεί να φλερτάρει, μα. Βεβαίω, αν δεν φλερτάρεις δεν ζεις. Ε, αν χάσουμε που το έχουμε χάσει έτσι, δεν φλερτάρουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι δεν κάνουν προτάσει, οι άνθρωποι φοβούνται. Οι άνθρωποι ε, σκέφτονται και να πούνε καλημέρα ή να σου κάνουν ένα κοπλιμέντο. Εγώ ανήκω σε μια γενιά που χώριψε μπλουζ που αγγίξαμε ο ένα τον άλλον. και εγώ σε αυτή τη γενιά ανήκω. αλλά ναι, αυτό, κοίταξε κάτι, το, το γεγονό ότι το έζησα εγώ ε, κάποια στιγμή αυτή η ιστορία που νιώσαμε, αυτό το συναίσθημα που αναπτύχθηκε όταν χορέψαμε μπλούς ε, θα μπει σε ένα μουσείο συναισθήματος. Δεν μπορείς να το μεταφέρεις αυτό στους ανθρώπους οι οποίοι είναι νεότεροι. Συμφωνώ πολύ. Αυτά δε τα δε συναισθήματα, αυτό το σκύρτημα, αυτό το σφίξιμο του στομαχιού, ε, ναι, ε, η αγκαλιά που είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, και πόσο μάλλον ε, όταν... Και, αν θέλει και η διεκδίκηση. Η διεκδίκηση του συντρόφου από, το, από τον σύντροφο της γυναίκας από τον άντρα δηλαδή ε, ο άντρας ε, έχει ένα ρόλο και ο ρόλος του άντρα ε, επειδή εμεί οι γυναίκε, ξεμουρλαθήκαμε ξαφνικά και θέλουμε ένας άντρας να παίζει 18 ρόλους σε ένα δεν σημαίνει ότι είμαστε κανονικέ. δεν ξέρουμε τι μας γίνεται δηλαδή δεν μπορεί ένας άντρας να μαγειρεύει ε, να φέρνει τα λεφτά στο σπίτι να αλλάζει πάνε στο μωρό ε, να είναι ρομαντικός όταν το θέλουμε να είναι σκληρός και να ζητάει το λόγο να μας κοιτάξει κάποιο στραβά ε, να μπορεί να βγάζει τα σκυλιά βόλτα να πηγαίνει τα σκουπίδια σε σκουπιδιοντικέ να μαγειρεύει ένα παστίτσιο να μην αγαπάει τη μάνα του να μην έχει φίλους να μην βγαίνει έξω τα βράδια να μην βλέπει μονδιάλ να μην βλέπει βουτιάλ ε, και όλα αυτά τα θέλουμε και τα ζητάμε και ταυτόχρονα να είναι ε, και ανεξάρτητος οικονομικά γιατί οι περισσότερες γυναίκες εκπαιδεύτηκαν να κοιτάζουν τον άντρα στο κλειδί του αυτοκινήτου και σε αυτό έπαιξαν και τα μήντια πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ε, άρα καταργήθηκε το συνέστημα άρα πετυχημένη γυναίκα είναι εκείνη που κάνει ένα πετυχημένο γάμο που σημαίνει ποιο είναι ο γάμος αυτή που είναι να πάρει κάποιον που είναι ακόμα πιο προβεβλημένος mm -hmm. και είδαμε στην κρίση που κατέληξαν τα πολύ προβεβλημένα ζευγάρια μόλις άρχισε η κρίση και μόλις άρχισε να απογυμνώνεται το ποιος είμαι και το ποια είσαι και να είμαστε γυμνοί ο ένας απέναντι στον άλλον χωρίς ρόλους εξουσίας εκεί διαλύθηκαν οι σχέσεις να κάτι καλό που προέκυψα από την κρίση ναι έχουν προκύψει καλά από την κρίση η αλήθεια είναι αυτή ότι έχουν προκύψει αρκετά καλά εντάξει. Ωραία λοιπόν να κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ μουσικό να πάρουμε μια ανάσα και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά για να σχολιάσουμε λίγο επικαιρότητα θέλεις ή δεν θέλεις ε, Ευχαριστώ. αν και με θλίδει πάρα πολύ επικαιρότητα Σε θλίδει εντάξει θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο πιο, όσο πιο ανάλαφρα γίνεται ε, εντάξει ακάβη μου περιμένω Λύπη κι είναι βαθιά η λύπη. Όταν γύρω στο σπίτι, και δεν είσαι και εσύ δεν τρέχουν και δεν γελάει, δάει. Μονάχο το όλο στέκεται, το νιώθω ότι πονάει. Δεν τη τηβίζει, τα φτερά του δεν τα ανοίγει. Συνέχεια κρυώνει, όλο το πιάνει, ρίγει. Σ' την πόρτα όλο κοιτάει και όταν το ρωτάω ότι έχει, δεν μου απαντάει. Όλο πεσμένο, σκεπτικό, ταωνιασμένο στο σπίτι του το ίδιο, τώρα νιώθει να είμαι ξένο. Και με κοιτά, μ' απορία, με κοιτά, στην κονιά, με τα δυο το κάνε παλιά, έλα πίσω για να φέρεις το σπουργίτη τη λαγιά Λύπη, είναι βαθιά η λύπη, όταν γυρνώ στο σπίτι Και δεν είσαι και εσύ, έχει μια Γύρνα, όχι σου λέω για μένα, δεν τα έχω εγώ χαμένα Μα σκέψου λίγο αν και το σπουργίτη δεν τραγουδάει, πια και δεν γελάει, δάει. Του έφερα και αγάπη, αλλά πάλι δεν λαλάει. Ήρθανε ψυχολόγοι και τώρα είναι αρικολόγοι. Μα τόρισε φοβευτική και κενταϊβολόγη. Με αυτό εκεί πεισμό σε σ' ασχηλεί, πώ το κανένα, του το φω αυτό είναι πουλί. Γέρνει το απόβρατο και δεν ξυπνάει πρωί. Τι ώρε δηλαδή που γελάει τα και γε πολύ. Και σε ζητά, πε που ακόμα σε ζητά. Τι κι αν του πέρα, κορίτσια που σου μοιάζαν διάλεχτα. <Το> δεν τραγουδά, Πώς το κάνε παλιά Έλα πίσω για να φέρεις Το σπουργίτη τη λαγιά Λύπη Κι είναι βαθιά η λύπη Όταν γύρω στο σπίτι Και δεν είσαι κι εσύ Έχει μια κλήψη όχι σου λέω για μένα Δεν τα έχω εγώ χαμένα Μα λίγο αν και το σπουργίτη Μη τις ποτέ σου ότι σε θέλω πίσω Για σένα ναι δεν νοιάζομαι Δεν θα να θεωρίσω Μα σκέψου το σπουργίκι Και έλα να το σώσει. Αφού σε και φιλοζοή Ζωή για να του δώσεις λύπη κι είναι βαθιά η λύπη Όταν γυρνώ στο σπίτι Και δεν είσαι κι εσύ Έχει μια λύπη, Γύρνα όχι σου λέω για μένα Κεψούλι γω αν δες και το σπουργί, τι με βαθιά η λίπη. Βγούτα εγείρνω στο σπίτι και δεν είσαι και εσύ έχει νιαθρίσει. Γύρνα, όχι σου λέω για μένα, δεν ταργούλα μένα. Ωραία, ακούτε λοιπόν Αλβέρο 14 με νανά παλετάκι, είμαστε παρέα και τα λέμε νανά. Με ακούς παρακαλώ, ωραία, παρακαλώ. Ωραία, ωραία, τέλεια Γιατί πριν μου έκανε κάτι έτσι παρεμβολές στο κινητό Καλύτερα είναι από αυτή τη γραμμή ε, Λοιπόν, δεν θέλεις να μιλήσουμε για πολιτική Λίγο να μου μιλήσεις για τις εκλογές στην Τουρκία Πώς τις είδε αναμενόμενο το αποτέλεσμα Ε, ναι Εννοείται ε, ε, Κοίταξε να δεις κάτι Βέβαια, μου έκανε εντύπωση Ότι η διαφορά που πήρε Ο δεύτερος, ο οποίο δεν πήρε και μικρό ποσοστό. Αλλά ε, τέλος πάντων α, αυτό το οποίο α, είδαμε είναι ότι ταξιόρτογαν παραμένει και βέβαια δεν υπήρχε για μένα δεν υπήρχε πιθανότητα άλλη πούμε, να, να τραπεί σε αυτή τη φάση. Το γεγονός ότι το φιλοκουρδικό κόμμα μπήκε στη Βουλή με ένα εντάξει, αρκετά καλό ποσοστό. Εγώ γύρω στο 10 διάβαζα πρωί-πρωί, τώρα δεν ξέρω αν... Περνώντας... Η αλήθεια είναι να σου πω επειδή ήμουν έξω και, ήμουν... Mm -hmm. και προετοιμάζω το... αυτό το βιβλίο μου για να βγει mm -hmm. ε, Δεν έχω παρακολουθήσει τις διαφορές ακριβώς μεταξύ ε, των, ε, των υπολείπων Μπήκε ο... όμως, μπήκε το φιλοκουρδικό κόμμα, μπήκε Ά, και α, από α, ό,τι α, ξέρω α, και ο ηγέτης α, του είναι στη φυλακή α, αυτό α, Είναι α. πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, Το ότι μπήκε αλλά δεν έχω παρακολουθήσει σήμερα όλα τα γεγονότα, την ε, τρέχουσα επικαιρότητα mm -hmm. ε, Γιατί στους δρόμους εξαιτίας του βιβλίου Μάλιστα, ωραία ε, Την ιστορία των Πρεσπών την παρακολούθησες? Εννοείται mm. Κοίταξε να δεις κάτι Η ιστορία των Πρεσπών ε, Από πού να το αρχίσω τώρα Να το αρχίσω Αυτή η ιστορία πάει πάρα πολύ παλιά δεν θα το... να... Ναι, μην ε... μποούμε τώρα σε ιστορικά. Εντάξει, γιατί είπαμε και λίγο στη νομίζω και στην προηγούμενη εκπομπή έτσι αναφερθήκαμε. Ναι, ναι, ναι, Εσείς... αναφερθήκαμε, κοίταξε να δει. Κάτι εγώ σήμερα έστειλα ένα κείμενο στο κράτο online που έχει ανέβει και λέω ότι μήπω να δώσουμε και την Ακρόπολη για το Airbnb. Δηλαδή ε, έχουμε δώσει λιμάνια, έχουμε δώσει το Αιγαίο, έχουμε δώσει, έχουμε παραχωρήσει ε, το, το αεροδρόμιο, έχουμε, έχουμε δώσει, έχουμε δώσει, έχουμε δώσει. Έχουμε δώσει. Ε, Λέω: Άντε να πάει στο Airbnb και η Δήλο, γιατί είναι ένας τόπος για ένα τόπο για αναλλακτικό τουρισμό. Άλλωστε, ποιοι Έλληνε έχουν πάει να επισκεφθούν τη Δήλο και πόσοι έχουν ανέβει στην Ακρόπολη. Όλοι πάνε τρώνε σου στους στου του Θανάση και βλέπουν την Ακρόπολη από εκεί. Να έχει ανέβει ένα στου 500.000 Έλληνε, και αυτό με το σχολείο και βαριότανε. Συγγνώμη που τα λέω έτσι, καταλαβαίνεις ότι είναι σαρκασμός. Αλλά εδώ που φτάσαμε, δηλαδή τα εξάρχεια είναι αγορασμένα από τους Κινέζους. Οι ξένοι έρχονται και αντί να πάρεις να δουν εσώ, βλέπουν εδώ πέρα κανονικές συμπλοκέ, γιατί αυτό έχει μεγαλύτερο, προσφέρει πιο, ένα πιο ρεαλιτιθέαμα. Τι θες να σου πω για την επικαιρότητα, η επικαιρότητα για μένα είναι αυτό, είναι μία α, αν θέλεις, ε, είναι μου εθιμός, ταυτόχρονα ε, δεν φταίκαμε μες άλλο στέμε, ε, έχουμε πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης ε, και ε, ε, φυσικά λυπάμαι πάρα πολύ που είμαστε μία από τις οργότερες χώρε στον κόσμο και είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Mm -hmm. Το γεγονό ότι αυτή η ελάφρυνση του χρέου που επετεύχθη με την απόφαση του Eurogroup, μιλάω τώρα και που έγινε όλη αυτή η φιέστα του Ζαπίου ε, με ομιλητέ, τον Πρωθυπουργό και τον κ. Καμένο, ε, το γεγονό ότι έγινε μια-δύο μέρε μετά τι Πρέσπε, θεωρείς ότι ήταν τυχαίο. Γιατί πολλοί βγαίνουν Πολύ και λένε τίποτα ότι τίποτα ήταν. Δεν είναι τυχαίο. Μα εννοείται ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Απλώ θα σου πω ότι εγώ. Θα καταλάβω εάν δω στη τσέπη του μέσου Έλληνα να αλλάζει κάτι Όσο δεν αλλάζει κάτι Γιατί με τις συντάξει δεν ξέρουν τι θα γίνει ακόμα ε, Με τη φορολογία ε, δεν έχει αλλάξει κάτι Άρα λοιπόν αν εγώ δεν δω αλλαγή ε, Σε συγκεκριμένα ε, σημεία της καθημερινής ζωής ε, Δεν μπορώ να καταλάβω καμία ελάφρυνση χρέου. Δηλαδή αν δεν φτάσει αυτό στον κόσμο οι δηλώσει δεν μου λένε τίποτα. Τώρα, ε, συγγνώμη που ε, πήγα να γελάσω, αλλά έχω ε, μαζί μου δύο, ε, δύο κόκκερ τα οποία είναι δίπλα μου. Mm. Και όταν ακούω να μιλάνε στο τηλέφωνο, ένας είναι πολύ και θέλει να συμμετέχει. Ah, πολύ ωραία! Ο, ο, ο, ο, οπότε. Και τα σχόλια του, του, του σκύλου μου, ταυτόχρονα με τα δικά μου. Μάλιστα. Ναι. μάλιστα. Εγώ να δει που θέλω να το δω στην καθημερινή ζωή, δηλαδή οι αποφάσεις που παίρνουν οι κυβερνότες έχουν αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα φτάνουν στον μέσο πολίτη. Όταν λοιπόν αυτά θα τα δύο ο πολίτης και θα τα δούμε, τότε θα καταλάβουμε αν αυτά τα οποία συνέβησαν έχουν σημασία και ποια είναι. Να, να, αυτό που είδα, ειδικά με τη, μετά την ιστορία των Προσπών, αυτό που βλέπουμε πάρα πολύ έντονα, δηλαδή θεωρώ ότι είναι πιο έντονο από όλες τις φορές και επί συγκυβερνήσεων και τα λοιπά παλιότερα, είναι πιο έντονο πια, είναι το λιτζάρισμα των διαφόρων πολιτικών στο δρόμο. Ειδικά μετά τις πρέσπες, συνέβη και με την Κουντουρά, συνέβη και με τον πάνω τον Καμένο, τον λιτζάρισαν, σαν οι του αίμα με κάποιους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ βλέπεις ο κόσμος αρχίζει πια και δεν ξέρει αν αυτό που πρέπει να κάνει είναι να πάρει ένα ξύλο και να αρχίσει να δέρνει γιατί είναι η κοροϊδία πολύ μεγάλη. Δηλαδή, τώρα να σου πω, μετά τις πρέσπες βγήκε το βίντεο εδώ στα, στο facebook, ας πούμε, το βίντεο του Καμένου που έλεγε «Ενώπιον θεού και λαού δεν θα αφήσω ποτέ το όνομα Μακεδονία να το υποδένω, θα ρίξω την κυβέρνηση κτλ» και βλέπεις τα αυτά. και ο Παπανδρέου παλιά έλεγε πετούσε πυροτεχνήματα ο Ανδρέας Παπανδρέου παλιά mm. πετούσε πυροτεχνήματα και δεν γινόταν τίποτα ε, και πάλι δεν μου λέει τίποτα δηλαδή ούτε υπέρ του λιτζαρίσματος είμαι γιατί αυτό δεν δίνει καμία λύση δηλαδή το να γίνουμε όλοι χουλιγκάνοι ε, δεν δίνει κανένα αποτέλεσμα ούτε φέρνει καμία λύση ε, ούτε είναι αυτός ε, ε, τρόπος παρέμβασης ουσιαστικός. Mm -hmm. Πώς πιστεύεις ότι μπορεί να φοβηθούν οι, οι κατέχοντες την εξουσία έτσι ώστε να, να μαζευτούν λίγο. Τι είναι αυτό που θα τους τρομάξει γιατί ο φόβος... Όταν... Όταν θα πάψουμε και όταν θα γίνουμε οριμότεροι να ξέρουμε ότι θέλουμε να ψηφίσουμε κάποιον ο οποίος δεν είναι ο του συμπέθερου που θα μας βάλει το παιδί να είναι αργό και όταν θα καταλάβουμε ότι αυτή η ιστορία των σχέσεων των δοκοματικών στρατών που έχει καλλιεργηθεί και που δυστυχώς επιμένουμε να θέλουμε να καλλιεργείται, ίσως τότε αλλάξουν τα πράγματα. Δηλαδή ε, η, η αλλαγή ξεκινάει από τη συμπεριφορά τη δική μας στον εαυτό μας και στον διπλανό μας. Τι να περιμένουμε να μας κάνει μια πολιτική εξουσία όπου ψηφίζουμε γιατί πιστεύουμε ότι αυτός που ψηφίζουμε θα έχει ένα γνωστό που θα βάλει το ανοίξει σε μια θέση καλή που να μην υπηρετήσει πούμε στον εύρο. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, εγώ πραγματικά ε, είμαι ε, ε, ο, και ως μητέρα ε, γιού το λέω που πήγε στο στρατό και που πραγματικά χάρηκα για το παιδί μου, μου είπε μην το εγγνωμήσεις και κάνεις κάτι δεν θα σου ξαναμιλήσω ποτέ. Δεν καταλαβαίνω όλο αυτό το μακελό της Ελληνίδα μάνας που γίνεται να βρούνε ένα μέσο να υπηρετήσει το παιδί κοντά. Τι θα πάθει αν υπηρετήσει το παιδί δηλαδή 150 χιλιόμετρα μακριά από τη Μανούλα. Εμείς οι ίδιοι έχουμε δημιουργήσει όλο, όλη αυτή την κατάσταση την οποία βιώνουμε σήμερα. Ξέρεις όμως ε, όλη αυτή η ιστορία έχει περάσει... Ε, σε σε διακόπτω, Όχι, Είναι δεν πέρασε. με τι κριτήρια ψηφίζει ο κόσμος. Οι περισσότεροι με τι κριτήρια ψηφίζουν ιδεολογίας. Δεν νομίζω τώρα πια, τώρα πια μετά από όλα αυτά που έχουμε δει να συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό δεν νομίζω πια ότι υπάρχουν θέματα θεολογίας. Δηλαδή, δηλαδή θεωρώ ότι και οι πιο ιδεολόγοι άνθρωποι που μπορεί να υπήρξαν ας πούμε, και να υπάρχουν θεωρώ ότι τώρα πια τα έχουν χαμένα. Με αυτό όλο το, το, το, το πολιτικό... Γιατί <συμίλισμα> τα έχουν χαμένα, χαμένα, γιατί δεν έχουν την, την κοινή λογική των πραγμάτων. Οι άνθρωποι δεν διαβάζουμε, δεν, βλε, δεν κοιτάει, ούτε καν να σου πω κάτι. Δεν θυμάστε τον ε, Υπουργό Δημόσια τάξη που είχε πει ότι δεν είχε διαβάσει το μνημόνιο και το υπέγραψε. Ναι, το θυμάμαι. Λοιπόν, ο Χρυσογοήδης. Τώρα αυτό όταν το δηλώνει... Ε, Έλληνας πολιτικός και ε, συνεχίζει να έχει και θέση και άποψη και λόγο και έχει υπογράψει το μνημόνιο και ο ίδιος δηλώνει ότι δεν πρόλαβα να το διαβάσω ε, Πες μου δηλαδή τι άλλο να περιμένει κανείς από ποιον δεν το λέω γιατί το... δεν είναι μόνο ο Χρυσοκοίδης έτσι Όχι, αυτός ο, του ξέφυγε του ανθρώπου και <laughs> θεωρώ δηλαδή ότι αυτός, μπράβο, το, το 90% δεν το, ίδιο, το είχε διαβάσει Το 90%. Το ίδιο που έκανε ο Χρυσοκοίδης, κάνανε και πάρα πολύ ακόμη ναι, ναι, του ξέφυγε, Δεν, δεν ξέφυγε. είδανε τι υπογράφανε Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα τι, να συζητήσουμε. Το τι θα συζητήσουμε του τι θα γίνει υπάρχουν ακόμη άνθρωποι οι οποίοι σκοτώνονται για το εάν κάποιος είναι δεξιό και αριστερός Και τώρα, αν μου βρει εσύ τι σημαίνει δεξιά και αριστερά στην Ελλάδα. Αυτό, μα γι' αυτό μιλάω δω, τώρα. Θα δουλέψει αυτό... στην Άσα. Ναι, ναι. Μα αυτό ακριβώς σχολίασα και πριν, λέγοντα ότι πώς μπορείς να μιλάς πια για ιδεολογία αριστερή-δεξιά εδώ στην Ελλάδα, δεν. δηλαδή είναι, είναι αστείο να το συζητάμε καν. Δηλαδή, όταν βλέπει, μια κυβέρνηση ε, τη πρώτη φορά αριστερά να πορεύεται έτσι όπως πορεύεται ε, δεν μπορείς πια μετά να μιλάμε πώς να μιλήσεις για ιδεολογία δεν, εγώ τουλάχιστον εγώ τα το έχω χαμένα γιατί βλέπω ακριβώς ε, κινήσεις τις οποίες θα έκανε πάρα πολύ όμορφα και ωραιότατα και η κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατίας με το πούμε, όταν συγκυβενούσαν την ίδια πορεία δεν είδα δηλαδή κάτι να αλλάζει Αν επειδή, και, επειδή α... επί τη ουσία δεν άλλαξε ποτέ κάτι αυτό θα πρέπει τουλάχιστον κάποια στιγμή να μας, όχι να μας προβληματίσει. Ε, εντάξει, η Ελλάδα είναι υποκατοχή. Τι να λέμε τώρα. Δηλαδή να, να το κρύψουμε, να πάμε να, να το κρύψουμε πώς. Η Ελλάδα είναι υποκατοχή. Τελεία και πάυλα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να σου πω. Ό,τι άλλο να σου πω θα είναι δίφεν. Γιατί μου επομένω να μιλήσουμε για πολιτική. Όλα όσα γίνονται, δείχνουν μία χώρα που είναι υποκατοχή. Mm -hmm. ε, Θεωρίσω ότι α, επειδή προχωράμε και σε μια συμφωνία τώρα, ο κύριο Κοτζιά δήλωσε ότι θέλει να κλείσει και το Αλβανικό. Ε, Θεωρείς ότι με εκεί τα πράγματα Είναι αυτά τα αναμενόμενα Θα έχουμε τώρα Αναγνώριση τι ας πούμε ε, <laughs> Νομίζω άκου, ε, Καταρχάς νομίζω ότι Δεν αποφασίζουν ε, Οι Έλληνες πολιτικοί ε, Στη μεγάλη πλειοψηφία Ότι παίρνουν κατευθύνσει Και εκτελούν το Συγγνώμη που το λέω έτσι Αλλά δεν μπορώ να το πω διαφορετικά ε, δεν το νιώθω διαφορετικά, δεν μπορώ να πω ψέματα α, στον αέρα και δεν μπορώ να α, μη μιλήσω. Δηλαδή, ε, οι, ε, αυτοί οι οποίοι α, είναι στις θέσεις κλειδιά απλώς είναι α, εντός εισαγωγικών υπάλληλοι οι οποίοι θα εκτελέσουν εντολές. Εκτελεστικά όργανα δηλαδή και τίποτα άλλο. Γι' αυτό σου λέω, ότι όταν, όταν, όταν θεωρώ ότι η χώρα μου είναι υποκατοχή α, και το λέω και το έχω γράψει και το έχω πει και μπορεί κάποτε να... Α, δεν ένιωσε και να θεωρηθώ από κάποιος γραφική σιγά. Δεν έχω να ανάγκη κανέναν. Γιατί, γιατί ε, ε, δεν έχω να ε, διατηρήσω ε, ούτε εξοχικά... Ούτε σκάφη, ούτε κρύβω τίποτα από την εφορία. Ε, δηλαδή αυτό το πράγμα πούμε, να κινδυνεύουμε να θεωρηθούμε γραφική, επειδή ας πούμε αισθανόμαστε κάτι και το λέμε, εντάξει, δηλαδή δε, δεν μπορώ άλλο πια αυτή την τρομοκρατία. Ναι, δεν, θα είναι θα είναι θα απίστευτο θα θα αυτό το θα πράγμα. Μα, ε, θα πάψει να μας νοιάζει η γνώμη. Θα ε, αγαπάς πράγμα, την πατρίδα σου και το έθνο και έτσι, έτσι, σου ή είσαι, δηλαδή, να πούμε, ρατσιστής. Ε, εντάξει. Αγαπάς την πατρίδα σου και το έθνο σου και βλέπει και διλώνεις. ας πούμε, περίφανος που είσαι Έλληνας, είσαι εθνιστής, είσαι ρατσιστής, είσαι αυτό. Ε, λες ότι δεν μπορώ, ας πούμε, να βλέπω αυτή την εικόνα, εγώ που το συζητούσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, ε, με, το, με το Athens Pride, ας πούμε, και με τις εικόνες που είδα, δήλωσα και στο Facebook που, εντάξει, με δραστηρία, αλλά και εδώ που το συζητάγαμε με την παρέα του Αλμπέντο. Ότι αισθητικά αυτό το πράγμα δεν μου ταιριάζει και δεν μου πάει. Δηλαδή πολλές εικόνες που είδα και φωτογραφίες από το Athens Pride δεν μου πηγαίνανε. Δεν μου αρέσανε δεν μου αρέσανε. και θεωρώ ότι, ότι ε, καταφέρνουν το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό ε, που πολεμάνε να, να, να κερδίσουν ας πούμε, οι άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εκφράζω την άποψη μου πολύ γλυκά και ευγενικά και αν δει μια επίθεση που δέχτηκα, αν δει μια επίθεση που δέχτηκα, δηλαδή αυτό το πράγμα είναι τρομοκρατία όμως. Δηλαδή από τις μιονότητες συνέχεια, βλέπω και το, το βλέπω αυτό ότι οι μιονότητες πια είναι τόσο αγριεμένε κι αυτές. Εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί να ζούσαν τόσα χρόνια στην απομόνωση, στην, στο, το, το καταλαβαίνω. Αλλά α, αυτό από το να δέχουμε α πούμε, επίθεση τρομοκρατική γιατί εξέφρασα με πολύ γλυκό και τρυφερό τρόπο ας πούμε τη διαφωνία μου ε, εντάξει είναι, είναι μεγάλη η απόσταση ε, κοίταξε να δει κάτι, οι άνθρωποι ε, θέλουν να παρακολουθούν ε, ένα τσίρκο το τσίρκο είναι ένα θέαμα το οποίο μπορεί να πηγαίνει να το βλέπεις και ταυτόχρονα σου δημιουργεί μια θλίψη λοιπόν ε, στο τσίρκο υπάρχουν πάρα πολλοί εμπλεκόμενοι τα ζώα για να κάνω αυτά που κάνω έχουν βασανιστεί ο κλών μπορεί να είναι πολύ άνθρωπος όλο λοιπόν αυτό το, αυτή η, η παρουσίαση που γίνεται για τα δικαιώματα των μειονοτήτων ενώ εγώ υποστηρίζω εντελώς το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του καθενός αλλά νομίζω οι σοβαροί άνθρωποι που θέλουν να διαχειρίζονται τον εαυτό τους και το σώμα τους όπως εκείνοι θέλουν δεν είναι ούτε παλιάτσι, ούτε αρλεκίνι και νομίζω ότι φύγονται και οι προσωπικότητες αυτών των ανθρώπων οι οποίοι αντιμετωπίζουν τη ζωή με μία σοβαρότητα ε, μπορείς να γίνεις ε, clone α, πάρα πολλές φορέ στη ζωή σου και με οποιαδήποτε αφορμή από εκεί και πέρα α, ε, επιλέγεις τι θέλεις να κάνεις για να γνωρίσεις το πλήθο τον πιστεύω σου και την ιδεολογία σου δεν νομίζω ότι οι, οι άντρες και οι γυναίκες που είναι, που είναι ομόφυλοι θέλουνε να έχουν αυτή την εκπροσώπηση. Αυτές είναι καταστάσεις οι οποίες αγγίζουν τα όρια της διαλειότητας και φύγουν και το κίνημα και τα δικαιώματα των ανθρώπων που θέλουν να αναγνωριστεί η δυνατότητα του να διεχειρίζεται τον εαυτό του όπως εκείνοι θέλουν. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό ακριβώς πίστευα και εγώ. Ότι ίσως και να πετυχαίνουν το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που παλεύουν, αυτό, με αυτή την εικόνα, αυτό και μέχρι εκεί, χωρίς να λέω αν κάνουν καλά ή κακά, χωρίς να τους κατηγορώ, ούτε ή άλλως και μέσα στο χώρο του το δημοσιογραφικό, υπάρχει πολύ έντονο το στοιχείο των ομοφυλοφίλων κυρίως ανδρών. Εντάξει, δεν έχουμε συνεργαστεί μαζί τους, έχουμε γελάσει μαζί, έχουμε πιει ένα κρασί μαζί, έχουμε φάει μαζί, έχουμε συνεργαστεί. Είδε ποια είναι η κυριαρχία άποψη, ότι συνεργάζομαι μαζί του γιατί με κάνει και γελάω. Όχι, γιατί όχι, μα, είναι... μα ούτω ή άλλω. Όχι, όχι, δεν το είπαμε την ενέα. Έχουμε γελάσει όπω γελάμε μια παρέα όταν ε, λέμε Μέσα και από τον ελληνικό εμπορικό κινηματογράφο ε, των ταινιών τη Φίνο Φιλμ ότι ο okay, γκέι ήταν η αστεία καρικατούρα. Έτσι ήταν αστεία καρικατούρα ναι, ναι, ναι. Και ήταν μια αστεία καρικατούρα Από τη φτερού που οι νεότεροι δεν τη θυμούνται Και οι παλιότεροι τη θυμούνται Που ήταν ένας άνθρωπος που ε, προφανώς ε, έγινε γνωστός Γιατί πουλούσε αυτή την καρικατούρα στο, ε, στο κοινό του ε, Έπαιζε ένα ρόλο και περνούσε έτσι στο κοινό ε, Μέχρι τον τρόπο που ακόμα και τα μύτια Χρησιμοποιούν πολλού ανθρώπου οι οποίοι έχουν τη συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα. Δεν νομίζω ότι και τα μύθια παίζουν σωστό ρόλο α, με ε, πολλού ανθρώπου. Συμφωνώ απόλυτα. Να να, να θα σου πω μια ιστορία που την έζησα εγώ και την ε, μου είχε κάνει απίστευτη εντύπωση και συνεχίζει να μου κάνει. Μιλάω με συνάδελφο που έχουμε συνεργαστεί σε εκπομπή παλιότερα και ο οποίο είχε αναλάβει μία θέση σύμβουλος προ... στην ομάδα του συμβούλου προγράμματο ενό μεγάλου καναλιού. Μιλάμε λοιπόν, τι κάνει, καλά, ναι, φίλε μου, λέμε τα νέα μα. Του λέω τι γίνεται, τι κάνει το κανάλι σου, πώ τα πάτε εκεί που ετοιμάζεται πρόγραμμα. Ρε, έχω κλείσει, λέει τώρα το πάνελ, ετοίμαζε ένα μεσημεριανό, ένα πρωινό, δεν θυμάμαι τώρα, αλλά ψάχνω, θα σου πω χαρακτηριστικά τι μου είπε, θα σου πω με τα λόγια του, αλλά ψάχνω να βρω και μια αδερφή. Και του λέω, συγγνώμη ρε σύ Γιώργο ας πούμε, γιατί ψάχνεις να μια αδερφή, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να έχεις μια αδερφή σου. Εγώ μου λέει, πρέπει να υπάρχει μια. Ε, αυτό λοιπόν μου, μου είχε κάνει τόσο εντύπωση και δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω γιατί, τι θέλουμε, θέλουμε ας πούμε να κερδίσουμε και την μειονότητα αυτή σε νούμερα τηλεθέασης. Αυτό είναι ο σκοπός, ας πούμε, του να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, Πώς να το δεν θέλω να χρησιμοποιώ τη λέξη αδερφή, ο οποίος δείχνει, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι ομοφιλόφιλος. Κυρίω οι άνδρες. εντάξει, κυρίω οι μιλάμε. Με μεγάλη τύπωση, γιατί οι άντρε να έχουν την καλύτερη μεταχείριση από ότι οι γυναίκε οι οποίε ε, έπρεπε να δείχνουν στη μεγάλη πλειοψηφία ε, το πούστο του, το οποίο να κάνει ε, μέχρι τον αθαλό για να, κάνει, για να γίνει κεντρική παρουσιάστρια. Δηλαδή αυτό το οποίο ε, για να κάνεις ε, μία εκπομπή ε, η οποία να είναι ενημερωτικό ψυχολογική πρέπει να σου είπε ο άνθρωπο αυτός ότι πρέπει να έχω ε, μία όπως το είπε ε, αδερφή ντρέπομαι και που το λέω και, εγώ ε, ε, και είναι, είναι πολύ χιδέα ε, αυτή η έκφραση αλλά έτσι μιλάνε Πολύ στα δημοσιογραφικά γραφεία και το ξέρουμε, και πρέπει να έχεις ε, και μία ε, ή και δύο που να έχουν μία α, φούστα η οποία να, πρέπει να εγχειριστεί για να τη βγάλει, γιατί είναι τόσο στενή και που ε, δεν μπορεί να βγει διαφορετικά. Αυτό το μοντέλο ε, έχει καθιερωθεί εδώ και 25 χρόνια. Γιατί αυτό δεν είναι υποτιμετικό για τη γυναίκα ε, να βλέπεις κάποια την τηλεόραση... Που στο είχα πει και την προηγούμενη φορά, το είχε πει ένα σκηνοθέτη Τσέχο, έχει γίνει βιτρινά βυζιών. Αυτό είναι το προσώμιο τη παρουσιάστρια. Η, η παρουσιάστρια ε, έχει να κάνει με την ηλικία και πόσο είναι το άνοιγμα του Ντεκολτέ. Γιατί έτσι δεν γίνονται πολλέ φορέ οι επιλογέ. Εκεί δεν είναι η αχίλιο πτέρνα α, των διευθυντών, οι οποίοι επιλέγουν ε, ποιο και πια θα κάνει τι. Γιατί δεν το έχουμε ζήσει αυτό. Δεν το έχουμε αντιμετωπίσει. Mm. Δηλαδή τώρα γιατί να κρυβόμαστε και να λέμε ε, βλακίες και όχι δεν λέω για σένα. Ε, Γενικά. Ήταν mm. την εκπομπή σου γιατί ε, ε, σαφώς μιλάω ελεύθερα. Αν δεν μιλούσε ελεύθερα δεν θα έβγαινα. Λοιπόν, γιατί αυτό το μοντελάκι δεν επικρατεί. Δεν επικρατεί ότι η, η όποια κυρία... Καταλήθως, εγώ ένα πράγμα που ήμουν πάρα πολύ... Λοιπόν, α, ε, ε, τι να σου πω... Απορούσα πώς κάθε λεχόνα της τηλεόρασης... Εμφανίζεται μετά από 30 μέρες... Ε, και είναι λάκα και συλφίδα <ΣΣΣ> Δεν ξέρω καμιά φυσιολογική λεχόνα... Να μπορεί στις 30 μέρες να φορέσει σόρτς. Αυτό λοιπόν, εγώ είχα την ατυχία εντό εισαγωγικών. Να γεννήσω το παιδί μου πολύ νωρί, πολύ πριν βγω στη τηλεόραση να μπήνω στο πανεπιστήμιο. Ε, και κοριτσάκι ήμουνα ε, και το σώμα μου έκανε και ένα χρόνο να, να ξαναμαζέψει. Πώ είναι αυτό το πράγμα ότι όλες οι λεγόνες, οι τηλεοπτικέ, βγαίνουν μετά με το ίδιο στενό φουστάκι, δεν το έχω καταλάβει είναι κάτι που κάποια στιγμή αυτό είναι σαν μια μεταφυσική μου απορία <laughs> κλείνω την παρένθεση θυμάσαι εσύ καμία στον κύκλο σου έγκυο λεχώνα να μπόρεσες 30 μέρε να χορέψει πάνω στο σκαμνί. Όχι, όχι, αλλά θέλω να μου πει πώ το εξηγεί. Πώ το εξηγείτε. Εντάξει, στο λέω, είναι απορία μου. Δεν το έχω λύσει αυτά τα χρόνια. Ε, θέλω να δω γιατί, γιατί υπάρχει αυτή η κατηγορία γυναικών. Τι να σου πω, δεν είχα, εγώ δεν έμεινα έγκυο ε, κατά τη διάρκεια τη τελευταία μου πορεία για να το νιώσω και αυτό, αλλά και κάποιε στήλε που είχα που κάνουν εδελτία ειδήσεων, οι, οι γυναίκε ήταν μετά κανονικέ ε, γυναίκε. Λεγόνες, δεν πώς να το κάνουμε Ήθελε το σώμα να μαζέψει χρόνο Τώρα βγαίνω στη τηλεόραση Κατευθείαν τα τελευταία χρόνια Και είναι πιο αδύνατης από ποτέ Την έχασα εγώ αυτή την εποχή Έκανα προσπάθεια να μπω στο τζί μου Ας πούμε στο λιβάις τότε που είχα Το νούμερο 37 Το θυμάμαι ακόμα Λοιπόν και είχα και καημό Μάλιστα, μα, εντάξει, ίσως... Συγγνώμη που α... σου καλά τη ροή. Όχι, γιατί μα δεν υπάρχει ροή δεν... ευ... Τέλος πάντων, νομίζω να, ότι μπορούμε όχι. λίγο να λαθρύνουμε και λίγο τα θέματα Εννοείτε, Γιατί πολύ έχει βαρύνει ο κόσμος Εννοείτε, με όλα τα τα λεπτά Εννοείται, εννοείται Λοιπόν, θέλω να μου πεις, είσαι σε κουβέντα με τον Αλμπέντο για να σε αποδεσμεύσω σιγά-σιγά Τι γίνεται, ναι, γιατί... Δεύτερος. Έχουμε, ε, είμαι σε μία ε, συζήτηση, ε, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και νομίζω ότι θα έχω περισσότερα νέα, να σας πω σε λίγο, γιατί εσύ έκανες και το προξενιό. <laughs> ωραία, ωραία. Λοιπόν, να μου σε ευχαριστώ θερμά για όλη αυτή τη στήριξη σε δύο εκπομπές που έχω κάνει συνεχόμενες Δευτέρες. Ευχαριστώ πολύ να ξέρεις ότι ε, βγήκα και είμαι στη διάθεσή σου γιατί μπορώ να μιλάω ελεύθερα και να λέω αυτό που θέλω χωρίς να υπάρχει λογοκρισία γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι ελάχιστα τα μέσα Το που ξέρω. μπορούν να δώσουν βήμα στο να εκφράσεις ελεύθερα την άποψή σου σύμφωνο, όποια σύμφωνο. και αν είναι αυτή Σε ευχαριστώ πολύ που με τόσο γλύκα ήσουν κοντά μου με στήριξες δυο εκπομπέ τώρα σου εύχομαι τα καλύτερα Καλή επιτυχία, καλοτάξειတော့ το βιβλίο. Και καλή επιτυχία, σε ό,τι κάνεις; Σεντάξες; Με υγεία και χαρά. Νά σε καλά, να σε καλά. Καλό βράδυ από Κρήτη. Για χαρά. Και στη στην στη Κρήτη, σε όλους, σε όλους σας μας θα από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Επίσης. Βέβαιος. Βέβαιος. Να είше καλά κουκλα μου. Καλό σهرة καλό βράδυ. Για, για, για. για. Σε τὸν στον ύπνο μου με κοινούς να παλεύεις Τους εφιάλτες μου, τους νίκησες μου λες Έχεις τον τρόπο το μυαλό να γαλλινεύεις Μα είναι αγάπη πλέον να με θέ. Μα αγάπη πλέον να με θες. Αν με δεις να κλαίω σαν φωτιά Να καίω ψάξε με Στο ψέμα που έχεις στη καρδιά Αν με δεις να κλαίω σαν φωτιά Να καίω ψάξε την αλήθεια που έχεις σ' αγκαλιά Πάλα δεν έχω τώρα πια Άδεια που κάνει σύντροφιά μου I'll show you guys how to get there. Let's go, let's go. Let's o let's go. All right, let's go. All Είστε στον Αλμπέντο 14 και ναι, θα το πω την Ανά, τη γουστάρω πολύ. Τι, τη γουστάρω πολύ πραγματικά είναι ένα παιδί που δεν φοβάται να πει τα πράγματα έτσι όπως θα νιώθει και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αρκεί βέβαια να έχει το βήμα. Είναι αυτό που λέει ότι δεν υπάρχουν και μέσα για να σ' αφήνουν να λε τα πράγματα έτσι όπως τα νιώθει. Στην αναμονή σου, κανένα επιζών που βρίσκεσαι σε χέρια μόνο. Στην αναμονή σου, το μυαλό απών, να τραγουδάει την παλάτα των τρελών. Να τραγουδάει την παλάτα των τρελών. σε λίγο, σε λίγα λεπτά θα έχουμε μαζί μας και τον Γιώργο τον Γλυκοκόκαλο. Για όσους δεν τον ξέρετε, είναι ειρηνάρης ανερχόμενο ταλέντο εδώ στο στην Κρήτη. Ε, η μόλις κυκλοφόρησε η πρώτη του δισκογραφική δουλειά, θα πάρετε και μια ιδέα έτσι και τη αγαπάτε και την κριτική μουσική και σας έχω τον καλύτερο. <Συκλή> Και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σύνε θερμοκρασία να μένετε να φτάσει στου 48 βαθμού Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε κάποια παραλία. BANAKI PARALIA στο Μόσχοβις ντοπές Φορώντα την Κανέη Ροτανάκι κορτέ Σταλώνε κόμπρα το γυαλί και κάλτσα ω το γόνι Μαγιοφαρδί βερμουδικό κι ο κούλας μου παγώνει Κι το κασετόφωνο να πέσει καζατσό. Πάλι έσβησε ο διάολας Έπιξε το τσόφρα περτιέρα τελεμάρ και το κατράμι Μαύρο το ταρυφόχερο. Έξω από το τζάμι στο παξί τη από το μεγάλο μα Τώρα και φτάνω παραλία, μετά 40 χρόνια έχουν πιάσει. θέση πάρκινγκ, τσιγάρι με πεφώνια, πίσω, πέφτουν, Και, σούπερ, το και την πετσέτα με τον Να σκουπίσω τον Πολύνια με τη φάτσα του Δικάπριο. Και με τα μούτρα τη του, μου το σάπιο. Σαν Εδώ είμαστε με καλοκαιρινή διάθεση, να πάρουμε και μια ανάσα για να μιλήσουμε και με τον Γιώργη λίγο αργότερα. Όταν σας είπα στην αρχή τη εκπομπή ότι ο Αλμπέντο ετοιμάζει καταπληκτικά πράγματα για το Σεπτέμβρη, να που επιβεβαιώνουμε και να που μας έδωσε και η να την είδηση θα την έχουμε μάλλον στην παρεούλα μας από ,τι κατάλαβα έτσι από τα συμφραζόμενα. <Τι> Θα ναι αδελφία του χάλαμ του Ρότσα! Οπα, όπα, όπα, yeah. μεγάλε. Ο Ramon Δεν έχει εξαδελική. Ο Ramon είναι Θεότητα της Αιγύπτου που έκανε γραφή της πυραμίδες Βρες κάτι άλλο yeah. ναι η του με τον Εδώ Αντί για το πιάσε. <Μίτα> μες στα τάπερ και, στεδάκια, και σκατάκια, για τα και βγαίνω έξω τσόκερ με μόριμη χαρά Μετά τα, τα μπεν μίξ, και τσιγάρο Καρένα δεν ακούει πια το καλό το γλάρο Όχι σκουμπίδια, όχι σεξ, όχι καπότες Σε θάλασσες και ακτές Μαλιωτήρο βρωμίκουλη με, με το χλίπι χλίπι στα δάφυλλα των κορφιώνες Είμαστε εδώ ζωντανά στον Αλμπέντο 14 Είμαι η Νάντι Παπαμίτσου Ακούτε την εκπομπή σου καιρού το Διάβα Και πριν περάσουμε στο κριτικό μας κομμάτι Θέλω να βάλω ένα τραγούδι που μου το έχει ζητήσει εκπομπές Πολλές πριν η αγαπημένη μου η θιάτυρα. Και της το αφαιρώνω με πολλή αγάπη Δεν ταιριάζει βέβαια καθόλου με το προηγούμενο τραγούδι Αλλά δεν έχει καμία πολύτως σημασία να Έψω κάθε σου πρόφιλ Εσύ μετά εσύ και περι. Των μυστικών, των φανερών και των χαμένων ελαφρών. Να και γυναίκα και αγόρι, και μόνο να σε και μητέρα. Και θεο, αχτιά να χορέψουμε μ' ό,τι μπορεί. ό,τι δεν ξέχασες κι άλλος κανείς χιλιάδες πρόσωπα εμείς. εμείς πιάσε το μαντήρι πιάσε μου απ' την αργή και από τα χίλι μου μισώ φίλοι για πάντα εσύ. Εσύ. Ένα αγαπημένο τραγούδι που και εσείς αγαπάτε πάρα πολύ και μου το ζητάτε και ειδικά η που τη το χρώσταχα και έπρεπε να της το βάλω, να το ακούσει και επειδή έφτασε η ώρα να μιλήσουμε με τον Γιώργο όπως σας έχω πει και στην αρχή της εκπομπής, τον Γλυκοκόκαλο θα αλλάξουμε λίγο ύφος μουσικής Πάρτε μια ιδέα για το τι πρόκειται να ακολουθήσει και να πούμε ε... Αλλάζουμε τώρα κλίμα... Πριν από λίγες μέρες διάβαζα το σχόλιο στο facebook ενός καθηγητή πανεπιστημίου μουσικολογίας ο οποίος έλεγε και έγραφε για την κριτική μουσική ότι είναι ίσως το μοναδικό, η μοναδική μουσική που πραγματικά μπορεί να ξεσηκώνει τα πλήθη να τα ξεσηκώνει για επανάσταση, να τα ξεσηκώνει για πόλεμο. Και φαντάζομαι οι περισσότεροι από εσά όσοι δεν είστε κριτικοί και δεν είστε μέσα στην κουλτούρα της κριτικής μουσικής, με το που ακούτε τις πρώτες κοντιλιές, όπως λένε εδώ, τις πρώτες νότες, αισθάνεστε κάτι περίεργο να συμβαίνει μέσα σας. Ισχύει. Το λένε και οι επιστήμονες, ότι αυτή η μουσική μπορεί να ξεσηκώσει έναν λαό. Και ίσως γι' αυτό πολύ... Δεν τη θέλουν έτσι, να παίζει στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις. Μην κοιτάτε εδώ στην Κρήτη. Εδώ είναι η κουλτούρα μας, είναι η αγάπη μας η μεγάλη, η παράδοση, η κριτική, η κριτική μουσική. Όμως δεν είναι ένα κομμάτι που προωθείται όσο θα έπρεπε από την πρωτεύουσα. Στην στη βρύση να κάνω με μαλώματα ποιος θα πρωτογεμίσει; Μαλώματα και σακοζμού. Και μ' αρέσει που συμφωνείτε στο τσάτ, έτσι που, λίχ... που ρίχνω τις ματιές μου και βλέπω. Έτσι είναι. πέστε μου τώρα, αυτές οι νότες δεν σας κάνουν να αισθάνεστε έναρήγος. Ε... <Τι> <Τι> <Τι> Αυτός λοιπόν που ακούτε είναι ένας αγαπημένος φίλος. Είναι ένα, αρχο... ένα ανερχόμενο αστέρι της κριτικής μουσικής. Είναι ο Γιώργος Γλυκοκόκαλος. Ε, ε, έχω πει και μέσω facebook πάρα πολλά για τον Γιώργο. Πραγματικά είναι ένα παιδί ξεχωριστό, με σπουδές, έχει τελειώσει την ακαδημία εδώ, τη μουσική, τη Βυζαντινή Ακαδημία της Κρήτης, ε, θα μας τα πει και ο ίδιος. Ε, ασχολείται με τη λύρα και παίζει λύρα από πολύ μικρός, ε, παίζει όλη μέρα, κάθε μέρα, προπονείται, γιατί όλο αυτό είναι μια προπόνηση, δεν είναι μόνο να παίξουμε μια-δυο ώρες ένα γλέντι, είναι ένα καθημερινό αγώνα. Είναι όμως ένα παιδί που με πολύ χαρά και αγάπη... ανέλαβε να μάθει λύρα στο γιο μου. Ε, σας έχω μιλήσει για το γιο μου και για τις δυσκολίες που έχει. Όμως με πολύ αγάπη ο Γιώργος τον αγκάλιασε... και κατάφερε να του μάθει να παίζει τις πρώτες κοντιλιές. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Όταν ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει σχέση με ειδικά παιδιά αναλαμβάνει ένα τέτοιο παιδί να του μάθει να παίζει λίρα. Ε, με έχει συγκινήσει πάρα πολύ αυτή του η στάση ε, και με συγκινεί και τώρα που το οδηγούμε αυτό ε, και για μένα ο Γιώργος ε, έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου και θα την έχει για πάντα. Ε, κυκλοφόρησε την πρώτη του δουλειά. Για να φύγω τώρα από τα προσωπικά μου, κυκλοφόρησε την πρώτη του δισκογραφική δουλειά με τίτλο Φωτιά και είναι εδώ στην τηλεφωνική μα γραμμή και κάνει και παρεμβάσει στο κινητό. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ να, να το απομακρύνω. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα από το σκηνιά. Πού σε πετυχαίνω, σε ποιο μέρο εδώ του νομού. Καλησπέρα, ανάντη μου και με συγκίνησε και με όλο το πρόλογο. Σε ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλου του ακροατέ. Είναι εμένα μεγάλη μου χαρά να συναστρέφουμε με τέτοιους ανθρώπου όπω εσύ, όπω ο Σταύρος μα, όπω όλη η οικογένεια που μέσω του Σταύρου σα αγάπησα και εσά εξίσου. εξίσου. Για μίλησε μου λοιπόν. Ε, βρίσκομαι, βρίσκομαι στο Ηράκλειο σε μια πολύ όμορφη παρέα. Σα στέλνουμε την καλησπέρα μα και. και σα ευχαριστούμε πολύ. Χαιρόμαστε χαιρούμα, που θα κάνουμε αυτή την κουβεντούλα τώρα όση ώρα μιλήσουμε. <χ> <χ> Για πες μου λοιπόν, μίλησέ μου για την πρώτη σου δουλειά. Είναι μια δουλειά που ετοιμάζει καιρό. Είναι μια δουλειά που προέκυψε ξαφνικά γιατί σου ήρθε. Είδα ότι τη μουσική την έχεις γράψει εσύ, καταρχήν. Ε. Ναι, ε, είναι μια δουλειά η οποία καθυστέρησε λίγο να βγει λόγω κάποιων ειδικών συνθήκων. Δηλαδή, ε, ήταν ένα ετοιμαστή για να κυκλοφορήσει στα μέσα του 2016, δηλαδή πριν δύο χρόνια, που... Και δυστυχώ μα βρήκε το μοιραίο ότι η του φίλου μα του Γιώργη Τριβιζάκη και όλο αυτό μα καθυστέρησε, μα πήγε πίσω πρώτα ψυχολογικά και μετά για το δίσκο. Γιατί ο δίσκο, όπω είδατε, εντάξει, υλοποιήθηκε, βγήκε όλα καλά. Αλλά δυστυχώ υπήρξε αυτή η δύσκολη συγκυρία mm. για μα. Για όσου δεν γνωρίζουν, ο Γιώργη Τριβιζάκη ήταν μουσικό σου. Εντάξει, έπαιζε κρουστά στο συγκρότημά σου. Ε, Φίλο ε, μουσικό παιδία που είχαμε μεγαλώσει στην γειτονιά μαζί, ξεκινήσαμε μαζί και είναι και αφιερωμένη αυτή η δουλειά με τίτλο «Η Φωτιά» είναι στη μνήμη του Γιώργου Τριβιζάκη που και η στίχη της Φωτιάς είναι του Γιώργη. Mm -hmm. Ένα κομμάτι όλη, που θα, φύσουμε, ό, θα ό, ακούσουμε αργότερα. Ναι, όλη, όλη υπόλοιπη, όλα τα υπόλοιπα τραγούδια, στα, η στίχη είναι της Δέσπαινας Φατιδάκη, μιας αξιόλογης, ε, μαντιναδολόγου, στοιχουργού και άνθρωπου Mm -hmm. και χαίρομαι και είναι μεγάλη μου με τιμή που η πρώτη μου αυτή η δουλειά είναι στη συνεργασία με τη δέσπινα της Πολύ ωραία. Για πες μου, έτσι, ποια είναι τα πρώτα μηνύματα που παίρνει από τους φίλους σου και από τον κόσμο για την κυκλοφορία της δουλειά σου. Πώς το, πώς το εισπράτης όλο αυτό. Πρώτα απ' όλα α, α, ναι, να, να, να απαντήσω λίγο να ολοκληρώσω την προηγούμενη ερώτηση. Είναι, είναι τραγούδια τα οποία είναι από <coughs> Είμαι φοιτητή από το 2010. Κάποιε μελωδίε είναι δεν είναι δηλαδή τωρινέ όλε. Κάποια μάλιστα. είναι παλιά, κάποια είναι φετινά. Μάλιστα. Λοιπόν, εισπράττουμε πολύ καλά σχόλια ε, και αυτό φάνηκε από την πρώτη στιγμή που ανακοινώσαμε ότι θα παρουσιάσουμε το, το δίσκο αυτό στο εκθεσιακό κέντρο που έγινε αυτό την Πέμπτη. <ΣΠΣ> που ήσουν και εσύ εκεί πέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να, Μόνο εγώ ήμουνα, ε, ο κόσμος ήταν εκεί. Πολύ, πολύ θετικά σχόλια. Ε, μας λένε, Άλλος μου λέει: Εμένα μου αρέσει αυτό το κομμάτι, εμένα μου αρέσει αυτό, εμένα μου αρέσει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στα 11 τραγούδια, ίσω κάποια αδικηθούν. Αλλά πιστεύω ότι ένα καλό κομμάτι δεν χάνει το δρόμο του κάποια στιγμή. Ούτω ή άλλω. Κοίταξε να δει, κάποια τραγούδια, η αλήθεια είναι ότι ξεχωρίζουν για κάποιου λόγου. Ε, τραγούδια τώρα έτσι μεγάλων. φεύγοντα, α πούμε, από την κριτική μουσική ε, και πηγαίνοντα στην γενική, στην κεντρική μουσική σκηνή, κάποια τραγούδια ξεχωρίζουν γιατί τα προωθούν οι δισκογραφικέ. Για συγκεκριμένου λόγου. Δεν μπορώ να ξέρουμε τι κριτήριο. Εγώ συνήθω, όταν έπαιρνα ένα CD ενό τραγουδιστή, πολλέ φορέ τραγούδια που δεν τα άκουγα στο ραδιόφωνο ήταν τα πραγματικά διαμάντια και όχι αυτά που βγαίνανε, α πούμε, και που ακούγαμε σω να, αυτά να επιδιώκουμε κι εμεί οι ίδιοι, σαν, ε, σαν μουσική, σαν παραγωγή, οτιδήποτε, επειδή και εμά, ίσω να μα αρέσουν κάποια να τα λέμε περισσότερο για να τα προωθούμε περισσότερο. Εντάξει, Αλλά όντω αυτό το φαινόμενο υπάρχει γενικά στη μουσική βιομηχανία ότι προωθούνται συγκεκριμένα πράγματα για συγκεκριμένου λόγου. Μα εγώ δεν μιλάω για, αυτό... για τα κομμάτια που αγαπά εσύ και που θα τα πει σε ένα γλέντι. Σε ένα... Μιλάω <ΣΣΣ> για, για, για τι δισκογραφικέ εταιρείε και πώ αυτέ λειτουργούν. <ΣΣΣ> Δηλαδή εγώ το θυμόμουν πάντα ναι. που έκανα ραδιόφωνο και μιλούσαμε με κάποια δισκογραφική εταιρεία μου λέγανε αυτό θα παίξει, αυτό θα παίξει. Ενώ πραγματικά υπήρχαν άλλα τραγούδια που ήταν για μένα με τα προσωπικά δικά μου κριτήρια πολύ πιο όμορφα, πολύ πιο σπουδαία αν θες από αυτά που προωθούνταν. Αυτό, αυτό το, το σενάριο το γνωρίζουμε πολύ καλά μου, και δυστυχώς στο βομό του χρήματο θυσιάζονται πολλά. Όχι μόνο Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ε, είσαι νέο παιδί, είσαι και στην ηλικία ενώ νέος, είσαι και πολύ όμορφος και όλο αυτό. Έμα όλα... ε, τι, θα τα πούμε όλα εδώ. Εδώ τα λέμε όλα και λοιπόν. Και αυτό πραγματικά βοηθάει στην εικόνα ενός μουσικού εντάξει και ενός λιράρι. Βοηθάει και το ταλέντο, βοηθάει όμως και η εμφάνιση. Ωραία. Ε, θέλω να μου πεις εσύ πώς βλέπεις τη μουσική την κριτική μουσική σκηνή και τα, και τα νέα παιδιά που έρχονται από κάτω, γιατί εντάξει έχουν περάσει μεγάλα ονόματα, ε, λιράριδων ή ανθρώπων που παίζανε εγώ, λαούτια, λαούτο, βιολί και τα λοιπά που υποστηρίζανε την, ε, και παίζανε κριτική μουσική, σπουδαία ονόματα και μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία. Πώς βλέπεις τα νέα παιδιά που έρχονται από πίσω? Ε, έχουμε τεράστιο μέλλον τεράστια δύναμη, ε, έχουμε παιδιά τα οποία ασχολούνται πολύ σοβαρά με τη μουσική μας και πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι γιατί αυτό δεν συμβαίνει σε τόσο μεγάλο βαθμό στην υπόλοιπη Ελλάδα και γενικά στον κόσμο. Έχουμε μια παραδοσιακή μουσική την οποία την έχουμε εξελίξει και, την εξε... και ακόμη εξελίσσεται περισσότερο μέσω των νέων ανθρώπων Mm -hmm. Με τις παρεκκλήσεις βέβαια, δηλαδή με τα κακά που μπορεί να έχει αυτό. Mm -hmm. Γιατί κάποιοι πάνω στο, στη λέξη εξέλιξη ε, περνάνε στο άλλο άκρο και που, που, που σημαίνει αλλίωση. Εντάξει, mm -hmm. πάντα υπάρχει αλλίωση, αλλά όχι σε μεγάλο... Μάθμο, mm -hmm. για να πει ότι προχωράς παρακάτω. Ναι, σοβαρά... Σε γενικέ γραμμές, εντάξει, ναι. υπάρχουν κάποια μεμονωμένα mm -hmm. περιστατικά, αν θες, που Αλλά εντάξει, αλλιώνονται. Υπάρχουν, ναι. υπάρχουν πραγματικά και πολύ καλή μουσική, λιράρδες, λαουτιέριδες, κιθαρίστες που ασχολούνται με τα κριτικά, κρουστή, δηλαδή, πολύ, πολύ μελετημένα παιδιά και πολύ καλή στιχοριγή. Mm -hmm. Δηλαδή, να πάρεις παράδειγμα από του πιο μεγάλου, μέχρι και τα παιδιά που βγαίνουν σιγά-σιγά που στην αρχή μπορεί να ασχολούνται λίγο πιο ριχά με το θέμα οι νέοι, αλλά όταν βιώσουν και στη ζωή τους μέσα κάποια πράγματα, περνάνε μετά σε ένα άλλο επίπεδο. Και αυτό είναι πολύ όμορφο. Mm -hmm. Και ε... να πούμε και για το χορευτικό βέβαια, ότι oh. υπάρχει τεράστια παραγωγή χορευτών, έτσι. Έτσι. όχι μόνο από τις σχολές, και, από... και βιωματικά κάποια παιδιά μαθαίνουν μέσα από τα γλέντια, μέσα από τις παρέες, έτσι, αλλιώ μαθαίνουν του χορούς μας και δεν εξαφανίζονται, έτσι. Βέβαια, βέβαια, μα κοίτα ούτω ή άλλο κριτική μουσική και χορός νομίζω ότι πάνε μαζί. Είναι ένα... Εγώ που δεν είμαι, δεν κατάγομαι από την Κρήτη και που έτυχε εν περιπτώσει να βρεθώ εδώ. Πραγματικά αυτό το λέω συνέχεια και το θαυμάζω, το πώς δηλαδή ε, συνδέεται αν θέλεις η κριτική μουσική και πόσο νέα μικρά παιδιά μωρά, τεσσάρων, πέντε χρονών τα βλέπεις ας πούμε να χορεύουν με τέτοιο πάθος και πραγματικά αυτό δεν νομίζω το, το, το συναντάς αυτό το πάθος στο, για το τον παραδοσιακό χορό νομίζω ότι σε άλλο μέρος της Ελλάδας μην πω και του κόσμου δεν τον συναντάς, για να μην είμαι και υπερβολή υπάρχει, υπάρχει αυτό, αυτό, αυτό που λέω για στο στήριο, αυτή η φωτιά υπάρχει και ανάβει και θα μείνει για πάντα ζωντανή mm -hmm. γιατί το έχουμε στο DNA μας όσο και αν προσπαθούν να μας αλλιώσουν όλοι αυτοί οι λαοί οι οποίοι ούτε κουλτούρα έχουν ούτε είναι, τα βλέπουν όλα βασικά επίπεδο και όλα το ίδιο δεν, για εμάς εδώ πέρα δεν είναι όλα το ίδιο έχουμε αυτό που λέμε μερακλίκι <laughs> και αυτό Λε. το πράγμα όπως έλεγε και ο Πεσκορδαλός πολλά βαριά κυρονομιά είναι το μερακλίκι ή την τάξη. <laughs> Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν κοντά μου απόψε. Εύχομαι πραγματικά ο δίσκος σου να είναι. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. ο δίσκο σου να είναι καλοτάξιδο. Η ζωή σου να είναι όμορφη, γλυκιά και μουσική και δημιουργική για πάντα, από εδώ και πέρα και για πάντα. Εύχομαι μόνο επιτυχίε, μα πάνω απ' όλα να έχει την υγεία σου για να παίζεις όμορφη λύρα να μας ξεσηκώνεις, να μας ε, ε, διασκεδάζεις να μας κάνεις να χορεύουμε με το πάθος αυτό που διακρίνει και εσένα παίζοντας και ρίχνοντας τις κοντιλιές σου και τις δοξαριές σου, Ξέρω, αν τα λέω και σωστά τώρα γιατί θέλω να, <ΣΣΣ> να προσπαθώ που μιλάω και τη γλώσσα σου. Λοιπόν, σου εύχομαι καλό βράδυ Γιώργη. Να, να είσαι καλά Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Συνεχίζ... μια, όμορφη, μια όμορφη παρένθεση μέσα στη βραδιά μου και σας για την μια φορά τους ακουρατές σου. Ό,τι χρειαστείς, ξέρεις πολύ καλά ότι με δίπλα σου και σε σαν την οικογένειά σου. Ωραία. Και θα χαρώ πολύ να τα πούμε σύντομα από κοντά. Σε ευχαριστώ και σε αποχαιρετώ με το μόνιμο τραγούδι σου, εντάξει, με τη φωτιά που θα παίξει τώρα και θα την απολαύσουμε. Καλό βράδυ, Γιώργο. Καλό βράδυ, καλό βράδυ σε όλους. Κάθομαι δίπλα στη φωτιά, κοντεύω να κεντήσω. Κάθομαι δίπλα στη φωτιά, κοντεύω να κεντήσω. Παίρνω απόφαση Μα δεν το παίρνω Μα δεν το παίρνω απόφαση Μα δεν το παίρνω απόφαση να την επαρετήσω Κάθομαι δίπλα Στη φωτιά Κοντεύω να κεντήσω Άναψα Πάλι, άναψα πάλι τη φωτιά Άναψα πάλι Πάλι τη φωτιά Γιώργος Λίκο Κόκαλος Ένα παιδί Ένα στέρι παιδί Και πολύ πολύ ταλαντούχος Άναψα φωτιά Στεκόμε για ναύτι ανάψα πάλι τη φωτιά. Στεκόμε για ναύτι. Ανάδε Cannae been forήν La cannae been for, Yeah to well cannae και θα σε κάνω στα χτυπά φωτιά. Στέγομαι κι απ' ανάφτι. Ανάδευμα για κορμί. Και θα σε κάνω στάχτη. Και επειδή αγαπάτε πάρα πολύ τον πεντοζάλη, και ω ρυθμό και ω χώρο πάρτε να έχετε ένα, έτσι, λίγο για να ανέβουν οι ρυθμοί και η σφιγμή. Γλυκοκόκαλος λοιπόν στη Λύρα Μουσική Από την πρώτη του Δισκογραφική δουλειά με τίτλο φωτιά. Ακούμε το πεντοζάλι του Εκκλίνοντας αυτή την υπέροχη για μένα ενότητα με την συνομιλία που είχαμε με τον Γιώργο Γλυκοκό καλό θα περάσουμε σε έναν άλλον μοναδικό κριτικό καλλιτέχνη που αγαπάω, αγαπάτε ε, έναν άνθρωπο που κάνει μια ξεχωριστή καριέρα το Γιάννη Τοχαρούλη και από εδώ και πέρα μέχρι να κλείσουμε που δεν ξέρω ποια θα είναι η ώρα αυτή ανάλογα με το πόσο εσείς θέλετε να είμαστε μαζί θα περάσουμε όμορφα ακούγοντας μουσικούλα Μόνο είμαι <Τι> στην ορχήστρα Ένα νήσιο fly Έλα στο χώρο. Μόνο να σε βλέπω Μόνο αυτό μπορώ Νύχτα Σαν ποτάτσια, πάνω από τα χωρδιά. Το χωριό το μουρέσει, χορεύει από προχθέ. Ήρθα χερίλιω, Ηρθαν ήρθα αδερφοί. Σου μιλώ και κοκκινίζει και έχει προδοθεί. Hey, hey, hey. Έλα στο χωρό, πάρε με και μένα, λίγο να χαρώ. Hey, Θερο, θέλω να κατέβω, θέλω να ενώθω. να κοκκινίζεις πολύ πολύθαρό Μα εδώ δεν είναι βλέμμα ξένο κανένος Μήπως είμαι εγώ ξένος και ο μακριμός <Είλυν> ε, Ένα <Είλυν> στο χώρο Άσπρο που λαφρό Νίχταξα στεριά, τρέμουν οι φλογίτσε πάνω από τα χωριά. Θα σε βλέπω, μόνο αυτό μπορώ ε, Νύχτα ξαστεριά Τρέμουν οι φλογίτσες Πάνω απ' τα χωριά Πανέμορφα, λοιπόν, συνεχίζουμε με ένα ταλαντούχο κορίτσι που πολύ πρόσφατα την ανακάλυψα με ένα υπέροχο τραγούδι «Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις» σε ποια θαλά, «Η Σαβέρια σε αρμενίζεις, Μαριολά» σε γυαλό, για που φεύγεις, που Ακούτε γιρίζεις, Αλμπέντο 14 να Είμαστε ζωντανά εδώ Νάντι Παπαμίτσου στο μικρόφωνο Δεν σας βλέπω ιδιαίτερα ενεργούς σήμερα, σήμερα στο chat Τι έγινε Έχω και πονά. Για δώστε μου λίγο σήμα, ότι μ' ακούτε. τι πληγέ μου, τι δικέ σου να ξεχνα Βράδι Βράδυ-βράδυ σε θυμάμαι, νύχτα-νύχτα σε αγαπώ, Με τη σκέψη σου κοιμάμαι. Με τις σκέψεις σου ξυπνώ, σ' άλλη αγκαλιά δεν κάνω, σ' άλλα χέρια δεν μπορώ, κι όσο νιώθω πως σε χάνω, για νερό. Ξεκινήσαμε και ένα live στο Facebook. Όσοι φίλοι είστε λοιπόν εκεί, συνδεδεμένοι με το Facebook, μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί και να βλέπετε και εικόνα από το στούντιο του Αλμπέντο 14 στο σκηνιά. Ελάτε όλοι στην παρέα μας να περάσουμε όσο μας μένει αυτό το βράδυ της... Δευτέρας. Δεν κάνω σαν τα χέρια, δεν μπορώ. Κι όσο νιώθω πώ σε χάνω, δακρυπίνω για νερό. Βράδυ-βράδυ σε θυμάμαι, νύχτα-νύχτα σα με τις σκέψει σου κοιμάμε, με τις σκέψη σου ύπνο. Σαν αγκαλιά δεν κάνω, σ' χέρια δεν μπορώ. Και όσο νιώθω πώ Ναι, μορφα. Λοιπόν, συνεχίζουμε έτσι το μουσικό μας ταξίδι και απόψε έχουμε, τελειώσει, έχουμε κλείσει τον κύκλο των συντεύξεων είχαμε έναν Αναπαλετσάκι αγαπημένοι, είχαμε Γιώργο Γλυκογόκαλο και αυτός αγαπημένος συνεχίζουμε λοιπόν με όμορφα τραγούδια και επειδή έχω πάρει και άδεια από την Αθήνα να το πάω όσο πάει θα προσπαθήσω να εξαντλήσω όλα τα περιθώρια και να είμαι κοντά σας, αρκεί να είστε και εσείς κοντά μου και να περάσουμε όμορφα. Πρέπει να ανοίξω και το μικρόφωνο για να ακουστώ Λοιπόν, Γιώργος Φακιανάκη, καλησπέρα Όλγα μου, καλησπέρα Στέλιο, αγαπημένες, συμμαθητή Από τα παλιά, από τις Βρυξέλλες Μας ακούει και είσαι εδώ Την καλησπέρα μου και την αγάπη μου Αγάπη, καλώς ήρθες κι εσύ Μαρία Τζίμα, καλώς ήρθες Καλώς ήρθατε στην παρέα του Αλμπέντο 14 Στην λυσμονιά Σε πάνω Και ο φίλο μου ο Ζάχος είναι εδώ. Γεια σου, Ζάχο. Και η Μαριάννα Ικαρούζουν εδώ. Μαριανάκι, μου, καλησπέρα. Πώ να γεννηθεί για ένα τίποτα, μη φοβηθεί. να γεννηθει για ενα τιποτα μη φοβηθει πω μου, μην χαθεί. Και τα χαράματα σ' Με μια λαχτάρα η προσμόνη Να σας ενημερώσω ότι από τις επόμενες εκπομπές, δεν ξέρω αν θα είναι στην επόμενη ή στη μεθεπόμενη θα έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενούμε και ανθρώπους στο στούντιο να παίρνουμε και συνεντεύξεις δηλαδή από εδώ ζωντανά Βέβαια αυτό είναι πολύ δύσκολο γιατί το χωριό ο σκηνιά από τον οποίο εκπέμπουμε είναι μακριά από το Ηράκλειο και θα είναι δύσκολο να έχουμε ανθρώπους εδώ, αλλά πιστεύω ότι θα στηρίξουν την προσπάθεια που κάνουμε ε, πιστεύω ότι θα είναι κοντά μας Και ο καθένας από το δικό του μετερίζει Θα μας ενημερώνει για διάφορα θέματα Που θα μου προτείνετε κι εσείς Και που θα επιλέγω εγώ Και που πιστεύω ότι θα έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον Απόψε μην χαθείς. Πανέμορφο τραγούδι, «Τανίποτα» από τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και συνεχίζουμε με ένα κομμάτι που λατρεύω και έναν καλλιτέχνη που αγαπώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά ε, τραγούδια που έχει πει. Και μία καταπληκτική δημιουργική στιγμή του Αντώνη Βαρδί Είναι νύχτα, δύο κομμάτια από τον Αντωνιέμο. Θέλω κι εγώ να εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου, και ό,τι άφησε εδώ σε μια κούτα, από καιρό. Είχε φύγει, δεν με πήραξε. Αν και δεν θέλω να διακόπτω τον φίλο μου, τον Αντώνη Τωρέμο, το πρέπει να χαιρετίσω του φίλου που ήρθαν εδώ, στη συντροφιά μα: ο... ο... Σοφία Φανούρακη, Μιχάλη Βασιλάκη, Νίκο Πραντέκα, Γιάννη Ρερεράκη, καλώ ήρθατε στην παρέα μα. Στέλιο μου, σε ευχαριστώ. Σε στρίφερα και σταμάτησε ο χρόνο ξαφνικά. Έσπάσε η νύχτα, δυο κομμάτια και κλείσα σφιχτά τα δυο μου μάτια είπα δε μπορεί όταν ανοίξω αυτή η εικόνα θα χαθεί πιστεύα σε είχα, σε περάσει πρώτος πως εγώ Σ' είχα ξεχάσει πως όλα το έκανα Εσύ ήσουν η δύνατη. Έστασε η νύχτα Μεγάλη μου τιμή να έχω κοντά μου τον κύριο Μάριο Μπέγζο στην παρέα μα. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα, την αγάπη μου και την εκτίμησή μου. Για όσους δεν γνωρίζετε, ο κύριος Μπέγζος, ε, είναι προκοσμήτωρας τη Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ένας ε, γλυκύτατος άνθρωπος πάνω απ' όλα και εξαίρετος επιστήμονας, είχε ε, φιλοξενηθεί από την εκπομπή, νομίζω την περίοδο του Πάσχα ήταν. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Δημήτρη μου, καλώ ήρθε κι εσύ. και κλεισά μάτια. ανοίξω σε σε Ένα πανέμορφο τραγούδι από τον Αντώνη Ρέμου Και φυσικά ποιος θα τον ακολουθήσει Ένας σπουδαίος ε, τραγουδιστής Και τραγουδοποιός νομίζω Νομίζω ότι έχει γράψει και αυτό τραγούδια Με ένα υπέροχο τραγούδι Γιάννης Πάριος «Ποιος να συγκριθεί μαζί σου» Παίτρο, καλώς και εσείς στην παρέα μας. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου και από το νου μου να σε σβήσει Ποιος στο βάθος της ψυχής μου θα τολμήσει να σε αγγίσει μετά από σένα, έσου να πάω πίσω, μετά από σένα δει, δει να δει, σ' μετά από σένα πιό, κι αλλαμπιστέψω πιό, μετά από σένα να σου λόγος και ώστε να μαζί και ώστε μαζί κι ο τ'ανθή μακριά, ποιο τη να πάρει στο Σε ένα τίμηνο, κι να γαμίζω, με σε ένα πιόν, κι με δεν μαζί νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είναι ένα από τα πιο όμορφα ερωτικά τραγούδια που έχουν γραφτεί ελληνικά και με τη φωνή του Γιάννη Πάριου όλο αυτό ενισχύεται <Γυσ brethren> <het applaus> Κατά ποσέ να καλησπέρα! Καλώ στην εκπομπή Συμμαθετής μου παιδιά από το Γινάσιο, από το Δημοτικό. Δεν θυμάμαι, από το γυμνάσιο πρέπει να είναι τα καλώ Είστε λοιπόν συντονισμένοι στον Αλμπέντο 14 Ακούτε την εκπομπή του καιρού το Διάβα Είμαι η Νάντι Παπαμίτσου Για όσους δεν με γνωρίζετε Και εκπέμπουμε από το σκηνιά Ένα χωριό στον νομό του Ηρακλείου Κρήτης Είμαστε περίπου 40 χιλιόμετρα νότια Της πόλης του Ηρακλείου. <Τα ωραίων> στο που Και φυσικά η πρόσκληση που κάνω κατά καιρού για να έρθετε εδώ στην κρήτη. ισχύει. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι θα είμαι εδώ ε, για όποιον ακροατή του Αλμπέντο θέλει να έρθει. Να τον φιλοξενήσω, να τον γυρίσω στις ομορφιές εδώ του νομού Ηρακλείου και πιο μακριά και στου άλλους νομούς, αλλά εμείς υποστηρίζουμε Ηρακλείο. Κα, και, και εννοείται ότι τα παρεάκια με τη ρακή και τους ε, πεντανόστιμους μεζέδες ε, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Θα σου είχα αγορασμένα Μαργαριτάρια στο βιθό που είναι κρυμμένα Κατερίνα μου καλώ ήρθες, χαρά τη ζωής Γιώργο Χρυσουλάκη, γεια σου και σένα Σε γυναίκα έξυπνη και με τα και πατέρα. Ησαν μάθε να ξέρει στη ζωή. Ο κερδισμένο είναι ο άντρα ο απομόνιο. Κι κι αν είσαι συγγενής, κι αν κι αν είσαι Θα σου Εσύ γυναικάστατη και ψεύτρα Κι αν έχεις γίνει της καρδιάς μου τώρα η κλέφτρα Τα ωραιότερα θα σου με. Να, δημιουργούνται και τα προβλήματα. Τι να κάνουμε. Κάποιο πρόβλημα δημιουργήθηκε εδώ, κάποιο πρόβλημα υπήρχε με το κομμάτι, δεν πειράζει. Θα περάσουμε στο επόμενο. Είναι το ίδιο όμορφο, το ίδιο καλό κομμάτι. Νομίζω ότι ο Νίκος Οικονομόπουλος που τραγουδάει το «Για κάποιο λόγο» ε, μια Πολύ καλή φωνή στην ε, μουσική σκηνή, στην ελληνική μουσική σκηνή. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είναι ένα από τα πιο καλά τραγούδια που έχει πει. Τουλάχιστον έτσι λένε οι ειδικοί που ασχολούνται με την ελληνική μουσική. συμφωνώ όμως και εγώ, είναι ένα υπέροχο τραγούδι. Ας το απολαύσουμε. Σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει Σα μελάνη στο βρεγμένο μου χαρτί Κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μα πονάνε. Ποιον αγάπησε από όσου αγαπάνε. Στα βαθιά σου πε μου έχει κοιταχτεί. Με λίγο φόβο, με λίγο φόβο. Ποιο με ξέρει, ποιου μαγεύει, ποιε ζωέ έτσι που κοιτάς. Για κάποιο λόγο γίνανε όλα. Κι ήταν φαίνεται μοιραίο να μ' αφήσει. Σε αγάπησα για να με τραυματίσει. Και στη γη να με κρεμίσει, σούρα, Για κάποιο λόγο γίνανε όλα. Κι ίσω κάποτε θελήσει να τα βρούμε. Για ένα λόγο μα συμβαίνουν όσα ζούμε. Λοιπόν, πέρασε η ώρα κάποιο... Ήδη έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας κατά 20-25 λεπτά Βέβαια δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα από Αθήνα Δεν έχει αρχίσει να γκρινιάζει ακόμα ο Γιώργος Για κάποιο λόγο Τα ενίγματα σου δεν μπορώ να λύσω Πως μέδεσαν μαζί σου να διαλύσω Και να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει Για κάποιο λόγο Σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα Μάτια πόρτες μου παράθυρα κλεισμένα και αν περάσει ελπίδα δεν θα πει. Στο... Καλώ ορίζω τη Μαρία στην παρέα μα, ε, όπω επίση και τον Ελευθέριο. Καλώ ήρθατε, κυρίω. Ποιου μαγεύει, Ποιε πατά. Έτσι που κοιτά, Για κάποιο λόγο γίνανε όλα. Ήταν φαίνεται μοιραίο να μ' αφήσει. Σε αγάπησα για να με τραυματίσει Και στη γη να με κρεμίσεις ουρανέ Για κάποιο λόγο γίνα όλα Ίσως κάποτε θελήσεις να τα βρούμε για ένα λόγο μας συμβαίνουν όσα ζούμε Και μπορεί και να μην μάθουμε ποτέ Αυτό το λόγο Για κάποιο λόγο Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να αποχαιρετιόμαστε... Ακούσατε λοιπόν την εκπομπή του καιρού το διάβα. Ζωντανά στον αλμπέτο14.com, σε έναν από του πιο σπουδαίους τους πιο εναλλακτικού συντεγματικού ραδιοφωνικού σταθμού που εκπέμπουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την Κρήτη, στην Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και σε όλε τι χώρε από τι οποίε μα ακούτε. Μας ακούτε από τη Μεγάλη Βρετανία, μας ακούτε από τη Γαλλία, από τις Βρυξέλλες, ο φίλος μου Μας ακούσατε από, το, από την Μαδρίτη, από την Πορτογαλία, από Καναδά, από Αμερική, από Μοντεβιδέο, από Ουρουγουάι, από Μεξικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μου και απόψε. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ την Ανάτη Μπαλετσάκη ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο το Γλυκοκόκαλο που ήταν εδώ και μας κρατήσανε συντροφιά ο καθένας ε, από το δικό του μετερίζει και με ένα υπέροχο τραγούδι των Going Through που λέγεται Καληνύχτα Ελλάδα, σας αποχαιρετώ Καλό βράδυ σε όλους, καλή Ανατολή να έχουμε. Το τζόκερ, στα... Ακούστε τους τοίχου, είναι συγκλονιστικοί. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα στις 10 το βράδυ με έναν καλεσμένο έκπληξη. Θα σας τον αποκαλύπτω κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Θα έχουμε πολλές αντιδράσεις, και θετικές και αρνητικές. Αλλά πιστεύω ότι θα κάνουμε εντύπωση. Θα κάνει εντύπωση και θα έχουμε μια καταπληκτική συζήτηση μαζί. Ψέματα, καλό, καλό βράδυ από το Σκοινιά, καλό βράδυ από την Κρήτη Σας χαιρετώ τόσο εσάς που μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του Αλμπέντο Όσο και από, τη, από το Facebook, από το live που έχουμε Σας χαιρετώ, καλό βράδυ, γεια yeah. Σε και αίματα, Τα όλα, σελίδα ήταν η ζωή σου ενανά, σε κοιμήσου. Με χωρά ως πίτι σπίτι μαζί σου Καλημέρα όταν σου είπα πριν χρόνια Τι δημιρίζει φτινή σου κολόλια Καληνύχτα Ελλάδα με σε κοινήσου Η ζωή μου έξω από τη ζωή σου για έγινε και σου φέρε πόντο Το καθρέφτη κοίτα και μόνο. Είναι δύσκολη η σχέση με τον Άριστο Και προτιμάς σου instant με τον Αχάριστο Γνώμη για όλα έχεις στο μικρό σου σαλονάκι Και θες μερίδι από το χρυσό της Άννας Κωρακάκη Ήσουν παιδί του, Ανδρέα, μάδια σαν οι τσέπε σου Γονάτισε, λοιπόν, μπροστά στους ευρωκλέφτες σου Βρίσσε τον Ήβαν, ησυχάζει αυτό τα μέσα σου έτσι γλιτώσει από το ξύλο η γυναίκα σου Σε κοροϊδέψανε Σου είπανε ψέματα Δεν σ' αγαπήσανε Ρώτησα και έμαθα Σημάδι μου ήσουν Σημάδια γέννησε. Που πήγαν όλοι αυτοί οι ήρωες που γέννησες. Σε κοροϊδέψανε Σου είπανε ψέματα Άδεια τα μάτια Κάτω τα βλέμματα Χάνω τον έλεγχο Χάνω την πίστη μου Ό,τι κι αν γίνει, θα σε πάντα το κορίτσι μου